Τι στενότης μηχάνες <ΣΣΣ> δεν μπορεί με αυτό το κρύο να βάλεις μπροστά αμέσως Και την ακούμε καλά, για πέστε μου πάλι πώ είναι τα πράγματα Για πέστε μου πώς έρχεται ο ήχος Μπομπα εντάξει τι είμαι, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και με και ακούγομαι μπομπα, μισκάς σκάσει και τίποτα. Μπομπα. Λοιπόν, μαζευτείτε γιατί έχω όπλο μαζέψει απόψε. Έρχεται καμπάνα, άλλοι λένε δεν ακούω, άλλοι λένε δώσε λίγο η χούλη Πεςτε μου τι να κάνω και εγώ η κατέ Όχι τίποτα άλλο γιατί θα έχουμε κοντά μας σήμερα ένα μέγιστο Ελληνά, μέγιστο Τον κύριο Δημήτρη Ιατρόπουλο και να μου κάνει δώρο λέει ο φίλο μου εδώ Ένα κομπρόσορα Θα mm -hmm. το δεχτώ για να το πληρώσω και όλα Τι να κάνουμε τώρα Γουστάρο. Mm -hmm. Λοιπόν η Δήμητρη Σιάντροπουλος θα είναι στην παρέα μας απόψε Τηλεφωνικά πάντα γιατί μένει μακριά και δεν ανάγκη να ταλαιπωρείται κάνει. Από τη στιγμή μπορούμε να τον βγάλουμε και από τηλέφωνο και από ότι έχουμε διαπιστώσει ακούγονται καθαρά απαντές Οπότε θα πούμε τα σχετικά και σε λίγο είναι στο σπίτι Χαλαρός μας ακούει, καλησπέρα Δημήτρη, τις αγάπες μας έχεις από όλους Θα τον έχουμε στον αέρα να κουβεντιάσουμε τι άλλο, τα τρέχοντα βέβαια να πω αυτό το συγκινητικό πλέον από τον Οκτώβρη και μετά δουμπλάρουνε συνέχεια οι στατιστικές Όλου τους φίλους που είναι μέσα από τον πλανήτη σήμερα έχουμε και βορυφορικά σήματα από την Νότιο Αφρική και συγκεκριμένα από το Κίμπερλή βέβαια είναι μέσα από τώρα που είναι αργά εκεί γιατί ξημερώνει η Αυστραλία Εαζόρε είναι μέσα Εαζόρε που γράφετε τώρα Αρχέλα και Λυπή να μου τα θυμίστε μετά που θα μεταφέρω ε, ερωτήσεις και σχόλια στον Νιατρόπουλο να τα σχολιάζει εκείνος Σκορδά, ποια είναι η σκορδά Σκορδά, η σκόρδα γιατί είναι κεφαλαία τα γράμματα, εγώ πολύ κρεμμύδι τρώω να ξέρετε πάρα πολύ Κόσμο. Εδώ, λοιπόν, Από όλα τα σημεία της Ελλάδας Από την Κύπρο, από την Κρήτη Από τη Σπάρτη Μέχρι το Δηδημότυχο Καλησπέρες εκεί και μπλούς θα βάλουμε Για το Δηδημότυχο Για να μην ξεχνιόμαστε Αύριο εύχομαι α, Να ευχηθούμε τα καλύτερα Στη φιλενάδα μας που είναι Στην Κρήτη, τη Μαρία Τιτζάνη τη Και συνέρχεται σιγά σιγά Από την εγχείρηση που είχε Αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα τη βγάλουμε Στον Άρα ζωντανά τηλεφωνικά και σε λίγο καιρό που θα πάει στον άλλο το τίτανο τεράστιο που την περιμένει το Βαγγέλε Βαπανασίου θα του έχω live από εκεί αυτά σε εύθετο χρόνο Τον εναλλακτικό ραδιοφωνικό σταθμό από την Νότια Αττική. Θα μας τα πει και ο Δημητράκης αργότερα, ο κύριος Ιατρόπουλο ο φίλος μας, που μας στηρίζει εδώ στις προσπάθειες που κάνουμε, είναι κοντά μας. Όμως, επειδή εγώ βλέπω πάντα τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, θεωρώ ότι αφού εξεγείρονται όλοι και πάνε και τους κυνηγάνε, κακώς διότι ασκούνε βία και τα κανάλια λένε «Να, βία και Για «Γιαούρτι και κλούβιο αυγό και σάπια πατάτα, μην ασκείτε βία». Μην ασκητεύει. μέχρι το Μάιο έχουμε χρόνο και όλα θα πάνε καλά. Μια φορά στην ιστορία μπορεί η νότιος πλευρά να προσαρτήσει τη βόρεια, δεν ξέρει ποτέ... Α πούμε δηλαδή ότι το κράτος αυτό όπω λένε όλοι, το ελέγχει και ο πρωθυπουργό του τώρα εντάξει. Είναι τα μόνα κράτη η Ελλάδα και η Βόρειο Μακεδονία που είναι δύο κράτη που έχει ένα χορηγό ο Σόρος. Δεν υπάρχει αυτό να έχει δύο κρατητέ οντότητε ο Σόρος; Μπράβο του. Δύο κράτη του Σορού ή του Σόρου, όπω θέλει, το παίρνει ο καθένα. Εγώ τώρα σα προετοιμάζω γιατί θα βγει ο άλλο μετά. Ξέρετε, ο Γιατρόπουλο δεν το μαζεύει το στόμα του όταν του τη δώσει, και καλά θα κάνει. Γιατί γι' αυτό είπαμε να είναι σήμερα κοντά μα για να ακούσουμε άλλα πράγματα. Διότι η κατάσταση σε εξελίσσεται διαφορετικά. Όμω, επειδή ο Έλληνα έχει κάτσει 35 χρόνια στον καναπέ του. Καλό είναι που τσαντίζεται και πετάει Ότι πετάει Γιατί αλλιώς δεν γίνεται Είχαν αράξει όλοι Με τις ΛουΗ φτών Και τα κεβικά έτσι Και τη Μούρη την αλλιώς και τα λοιπά Να τα, τα μανδάτα Θυμάστε που έλεγε Ο φίλος μου ο Φεραντίνος Ακούνα μανδάτα Έτσι Παίρνουνε στα κόμματα Τώρα ποια κόμματα θα διαλυθούν αυτοί, το... Την Άνοιξη του 2020 Δεν θα υπάρχουν αυτοί τώρα Ο άλλος θα βγει για κανένα εξάμηνο Κατά τη δική μου εκτίμηση Και μετά η κατάσταση θα εξελιχθεί Διαφορετικά Όπως λέει εδώ και η κουμπούνη Η φιλενάδα μας Ξέρει περισσότερα από μας Βλέπει αυτή το ουρανό το χάρτη του ουρανού Και Μας δίνει τις Συντεταγμένας τέλος Πάκεν Τι έχεις ρόμη πάλι Ο αρχιτσόγλανος λέει Ο χάκερ με τον ιό του κλείνει σταδιακά τον ήχο Ποιο είναι αυτό ρε παιδί μου Έλα <στασκλώφη> ε, πένα Πέτα το PCP Για να πάρε κανένα άλλο ρε παιδί μου Αν διορθώ στην κατάσταση Εκτό αν έχεις ο Πώ έχει έχεις ο Τίτιδα Λοιπόν για να μην κουράσω Να μπούμε να ζεσταθούμε Και να πάρω και το Δημήτρη τηλέφωνο να ξεκινήσουμε την κουβέντα βάζω αυτό για ζεστάμα του ροξέτ και επανέρχομαι Δημήτριος πάντως εγώ για τα γεγονότα που γίνονται σκοπτικά λέω είμαι χαρούμενος υπό την έννοια επιτέλους να τσαντιστούνε και να αρχίσουν να κουνιούνται Μέχρι τώρα ακουνιούντουσαν μόνο στην πλατεία Κλαθμόνος. Όπου τους βρίσκουνε, γιαούρτι. Στη ΜΑΠΑ με σακούλα πάντα, προσέξτε, όχι πυλινό Υπάρχει κίνδυνος. Mm -hmm. Επαναδόμαστε Είμα, αγαπητοί Αλμπέτο14. Albedo14.com Αγνωστοί επισκέπτες και έχουμε τη μεγάλη ικανοποίηση χαρά και τιμή να είναι κοντά μα στη μεγάλη παρέα του Αλμπέντο, όπου σήμερα είναι μέσα για να τον ακούσουν ειδικά το Δημήτρη από την Αυστραλία που είναι ξημερώματα από το Κίμπερλη της Νοτιού Αφρικής μέχρι επάνω στον Καναδά τον κύριο Δημήτρη Ιατρόπουλο καλησπέρα αν με ακούτε Καλέ μου Γιώργο Γεια σου τη Χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί εδώ στην παρέα Και μάλιστα συγκυριακά λόγω των ημερών Και νομίζω ότι θα πούμε και θα μας πεις Για θα ρωτάνε και οι φίλοι στην πορεία Ενδιαφέροντα πράγματα κατά την δική σου αντίληψη πάντα Καταρχήν πως είσαι Γιατί έχουνε πλακώσει τα κρύα ίσο και μακριά κλπ Όχι Εντάξει ε... Εντάξει, ισοπαλία σε όλα <laughs> Ισοπαλία, καλό εντάξει Αλλά ξέρουμε όμως Έχει φανεί από την ιστορία μας Ότι και στην παράταση Αντέχουμε και χτυπάμε και τα πέναλτι Πάντα με τρόπο δικό μας Και τα οποία τα βάζουμε μέσα Τα πετάμε έξω Γι' αυτό είπαμε τρόπο δικό <laughs> μας ακριβώς. Λοιπόν Ξαλουγκόλ στα αγγλικά Σημαίνει στόχος Α το ξέρουν οι φίλοι μας όλοι Σωστά. Λοιπόν ο κόλ λοιπόν, είναι goal. ο ε... στόχος είναι στόχος πάντα Λοιπόν, είναι όλοι μέσα από παντού και μας ακούνε Τα ξέρεις πλέον αμήνω τα ίδια Και για να μην κάνω ερωτήσεις στην αρχή Να δούμε και τους φίλους την πορεία ε, Πες μας ποια είναι η ψυχοσύνθεσή σου Γιατί όλοι έχουμε ενοχληθεί Και πώς βλέπεις με τη δική σου κοσμοαντίληψη Αυτά που ζήσαμε αυτές τις μέρες Δημήτρη Ναι Με ακούς τώρα Σε ακούω Πες μου από τη δική σου οπτική γωνία και με τη δική σου κοσμοθέαση πως βλέπεις αυτά που ζήσαμε αυτές τις μέρες Κάτι συμβαίνει λίγο με το ακουστικό Δεν ξέρω Μήπω επειδή έχω και εγώ το κομπιούτερ μου να χαμηλώσω, να κλείσω εγώ το Να κλείσεις τον ήχο μήπω κάνει ένα μικρό μικροφωνισμό ή σου κόβει κάτι Όχι, έχει ένα αφήσιμα Είχομαι. Να κλείσει τον εσύ. ήχο εγώ σε ακούω, αλλά έχει ένα αφήσιμα. Δεν ακουγόμαστε, ρε παιδιά, τι έγινε. Μισό λεπτό θα μιλήσουμε οι δυο μα. Να βάλω ένα κομμάτι και μιλάμε οι δυο μα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, κάτι έχει. Ο... Τώρα, Τώρα είμαστε εντάξει. Τώρα είμαστε. Ωραία, τι πρόβλημα υπήρχε. Σε ακούω λοιπόν, καθαρά. τελευταίο ερώτηση που δεν ολοκληρώθηκε γιατί είχαμε διακοπέ. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Ποια είναι, σου, ποια είναι η δική σου βάση της δική σου κόσμο πια ποια είναι η άποψή σου για τα θέματα που ζήσαμε, τα γεγονότα που ζήσαμε όλα αυτά αυτέ τι μέρε από oh. τις διαδηλώσει μέχρι τις υπογραφέ. Ε, βλέπω για μια ακόμα φορά, αν λειτουργήσω σε βάθος ιστορικού χρόνου, αν δεχτούμε δηλαδή όλοι εμεί οι Έλληνε, και όχι οι Έλληνε, ότι μετέχουμε στον ιστορικό χρόνο. Ε, αν νιώσουμε λοιπόν ότι δεν είμαστε, δεν ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή αλλά ζούμε όλα αυτά τα χρόνια του τελευταίου ενα ένα-δύο αιώνες από το 21 και μετά βλέπω για μια ακόμα φορά να με πιέζει το σύστημα και κυρίως με εκπρόσωπό του το πολιτικό σύστημα να με πιέζει να μαρτυρήσω και να αποφασίσω Εθνικιστή, φασίστας, αντιεξουσιαστής, ολυμπιακός υπαόκ Άσπρος ή κόκκινος, μαύρος ή κίτρινος, ε, βλέπεις το σύστημα, με οδηγεί όλους αυτούς τους αιώνες στο διέρη και βασίλευε, γιατί είναι η μαύρο μαυρος η βλεπεις το συστημα με οδηγει ολους αυτους τους αιώνε στο διερη και γιατι ειναι η διχονια μια από τις ακατάλητε δυστυχώς ελαττωματικές εντό εισαγωγικών αξίες του ελληνισμού μας. Και έτσι το σύστημα με οδηγεί πάντοτε στο να σαν πελατάκι, σαν πελάτη ενός χρωματιστού καφενείου, δεν με βοηθάει στο να λύσω την, την υπαρξιακή μου εξίσωση φτωχός ή πλούσιος, ναι. υγιής ή άρρωστος, α, καταπιεσμένος ή, απελ, ή, ή ελεύθερος. Ναι. Όχι, αυτά σου λέει το σύστημα, κοφτολεμό σου και κατά σου. Εμείς θέλουμε πελατάκια εδώ πέρα. Εμείς ε... εδώ σε θέλουμε τι, σε ολυμπιακό σιπάοκ. Ναι. Είσαι αμοβούλγαρο, είσαι κομμουνιστοσιμορήτης, είσαι εμφυλιόπληκτος. Τι είθε τώρα. Έτσι λοιπόν, ε, καταρχήν αυτό που θέλω να δηλώσω σε όσες και όσους μας ακούνε και βλέπω και παγκοσμίω, και αυτό είναι και συγκινητικό γιατί παντού υπάρχει Ελλάδα, έτσι. Βέβαια. Μας προέκυψαν λοιπόν Μακεδονούχοι, Μακεδονίτες, Μακεδονικοί, Μακεδονόβοι, Μακεδονομάχοι και Μακεδονοκλάστες, Μακεδονίτες. Ε, Μακεδονοειδείς Αλλά κανείς από αυτούς δεν είναι αληθινός Μακεδόνας Δεν ξέρω αν είμαι σαφή Σαφές Αλλά Είναι κυριολεκτικά αστείο Αστείο το βλέπω δηλαδή Να μην έχει καταλάβει αυτός ο λαός Και μιλάω για λαό εγώ Δεν μιλάω ούτε για το κοινόν με την έννοια το αρχαίο κοινό βέβαια ήταν ο Δήμος αλλά το κοινό τη κοινωνία, όπως τη θέλουν, την κοινωνία των πολιτών ξέρεις όλα αυτά του να μην αρχίσω να λέω πολιτικά ονόματα γιατί θα εξηγήσω στο τέλος την κίτρική μου πρόταση μια που είπες για γιαούτια και για τέτοια θα σου πω την πρόταση μου πάνω σε αυτό συμφωνώ αλλά εφ' τη θησίλης μα αυτό είναι το θέμα μας εγώ συμφωνώ μαζί σου αλλά εφ' τη ύλη, Γιώργο λοιπόν με αυτόν τον τρόπο λοιπόν με σπρώχνουν τώρα αυτές τις μέρες Η ΜΕΝ μου λένε ότι ξεπουλιέται ένα κομμάτι της Ελλάδας με το όνομα Βόρεια Μακεδονία Η ναι. ΔΕ αν θέλεις, για να ακούμε και τους άλλους μου λένε ότι αυτό το ζήτημα επρόκειτο κάποτε να λυθεί και φορέσαν την καυτή πατάτα σε αυτή την κυβέρνηση ή σε αυτόν τον Πρωθυπουργό διότι το είχαν στο νου τους να το λύσουν από χρόνια γιατί όταν το δημιούργησαν κανείς δεν μπήκε στη μέση να τους ανακόψει. Περιέργος, Γιώργο, και οι δυο έχουν δίκιο. Δεν θέλω να τα όλου καλά. Εγώ είναι γνωστό ότι δεν παίζω με τις λέξεις και δεν παίζω και με την ελληνική γλώσσα, έτσι. Σωστό και γι' αυτό... Λοιπόν, αυτό είναι αποδεκτό και γνωστό. θέλω να πω ότι δεν αισθάνομαι Ούτε εθνικιστής, Ούτε καν εθνιστής, Ούτε εθνόβιος, Ναι. Είμαι απλά πατριώτης. Αυτή είναι η λέξη όποιος σωστή. Όποιο δεν γουστάρει, να έρθει εδώ να τον περάσουμε από τη μηχανή του κοιμά. Έτσι. Αυτή, είναι, στεγνή, σωστη, αυτή δηλαδή είναι η σωστή αστό. λέξη. Αυτή είναι η σωστή Έτσι. λέξη. Λοιπόν, πατριώτη για παράδειγμα θεωρώ τον Γιώργο Παπαντρέου, τον, Γιωργάκη, τον επιλεγόμενο Γιώργο, και το έγραψα στο Ιντερνετ μάλιστα. Ε, λέγοντάς του να φύγει από τη χώρα τότε το 10 που μας έβαλε στα μνημόνια και τα λοιπά και τα λοιπά ναι. τον θεωρώ πατριώτη του λέω είμαι και εγώ πατριώτης είσαι και συμπατριώτης και ο καθένας δουλεύει για την πατρίδα του μόνο που εσύ είσαι αμερικανός πατριώτης και κάνεις το καλύτερο για την πατρίδα σου φίλε αλλά όχι στη δικά μου πατρίδα Σωστό Δηλαδή, ο κύριο Σόρο, για παράδειγμα, μπορεί να είναι πατριώτη όλων των πατρίδων. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι μπακουνικό. Ο Μπακούνιν, ο Μιχάλη Αλεξάνδροβιτ Μπακούνιν, ο πραγματικό αναρχικό φιλόσοφο, όχι η πιτσυρικαρία εδώ που. Ναι, μωρέ, εντάξει. Καίνεται ATM. Ναι, αφού ναι. <laughs> ναι, <αυτοί laughs> διαβάζουν ρωμάτω. Ξέρω, ε, ε, ξέρω εγώ τι συγκεντρώσει για να διαλύσουν συγκεντρώσει και τα λοιπά. Με ένα κατοσταρικάκι, ξέρω εγώ τι παίρνουνε. Ε, δεν μιλάω ναι. για αυτού. Μιλάω για του πραγματικού αναρχικού υπάρχουν υποπτεύομαι ακόμα στην Ελλάδα γνήσιοι ρομαντικοί ανεσικοί που τους σέβομαι πάρα πολύ λοιπόν ε, ο Μπακούνιν το 1852 τους, έλεγε, τους είπε μια βαριά κουβέντα τότε επειδή τον κυνηγούσε ο Μάρξ βέβαια τους είπε είμαι ο πατριώτης όλων των πατρίδων του κόσμου να ξέρετε ότι από εδώ και μετά τους είπε ο Μπακούνιν όλη η ιστορία σας θα τσουλήσει Ανάμεσα σε δύο δίθεν εχθρούς. Απ' τη μια θα είναι πάντοτε ο κύριος Ρότσιλτ και απ' την άλλη θα είναι πάντοτε ο κύριος Μάρξ. Αυτό είναι. Αυτά τα είπε ο Μπακούνιν το 1852 και σήμερα, 2018, ζούμε τα επίχειρα αυτή της προφητείας. Ναι, ο άνθρωπος δεν ήταν προφήτης, ήταν ε, λογικός. Έτσι. Έτσι. Μα καμιά φορά, ε, να στο πω λίγο ποιητικά, Προφήτη μπορώ να θεωρήσω και τον αγωνιστή, γιατί η θυσία κάποια στιγμή ενός αγωνιστή, η ζωή ενός αγωνιστή, επειδή ακριβώς λειτουργεί σαν παράδειγμα για τις επόμενες γενιές, ναι. έχει και κάτι προφητικό μέσα της. Ναι. Δεν ξέρω και πάλι αν είμαι και το λέω αυτό Αν τυχόν με, επειδή είμαι κεφάτος Με δείτε να φεύγω στο λόγο μου λιγάκι Παρακαλώ πολύ να με ξαναφέρνετε πίσω Δεν Αλλά αυτό που έχω να πω Θα το πω ό,τι και να γίνει Επειδή είσαι κεφάτος γυρίζεις από του Βερόπουλου Λοιπόν ε, Γιατί τώρα το λέω αυτό Με αυτά που έγιναν τώρα με τι πρέσπες και όλα αυτά Και άρχισαν ήδη τα παρατράγουδα έτσι Να πω στους φίλου. Γίνεται μια έκθεση για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό Γίνεται μια έκθεση στη Νέα Υόρκη ε, Της καβάλα. Και πηγαίνει πολλοίς κόσμος Είναι πολύ επιτυχημένη η έκθεση Μόνο που χτες πήγανε στην υπεύθυνο τη έκθεση Και τη ρωτήσαν οι Αμερικανοί ε, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή τώρα η Καβάλα, Είναι βόρεια ή νότια Μακεδονία, Ναι. Το είδα και εγώ στο διαδίκτυο αυτό και νόμιζα ότι είναι χιούμορ. Αλλά μάλλον δεν είναι χιούμορ, είναι... Ναι, ναι. είναι πραγματικότητα. Ναι, ναι. Όπω πραγματικότητα ναι. είναι επίση το ότι χιλιάδε άνθρωποι με το κτηματολόγιο ψάχνουν να βρουν τι ιδιοκτησίε του. Διότι εδώ υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι μπροστά στο οποίο και οι πρέσπε και όλα τα άλλα. Θα είναι απλώς οδοντόκρμες φίλε. Χιλιάδες, ναι, ναι, ναι. ελπίζω να μην είναι και εκατομμύρια ε, συνέλληνε αυτή τη στιγμή συμπατριώτες μα, Την ώρα που πάνε να δηλώσουν τα σπίτια τους στο κτηματολόγιο για να προχωρήσει αυτή η απογραφή της προσωπικής περιουσίας όπως τη θέλουν απέξω. Τα οποία συγκυριακά πάνε όλα παράλληλα στην ίδια περίοδο, ε. Ναι, πάνε στην ίδια περίοδο, ακριβώς γι' αυτό στο λέω. Και να πω στους φίλους... Μελιάδες άνθρωποι διαπιστώνονε ότι οι κύτλοι ιδιοκτησίας τους δεν τους ανήκουν και ότι η ιδιοκτησία τους είναι κρατικό χωράφι. Να διευκρινίσω στους φίλους ότι ο Δημήτρης έχει τσάτ μπροστά του και βλέπει... Οπότε θα απαντάει όταν έρθει η ώρα απευθείας στις ερωτήσεις που θα τεθούν στην πορεία. Συνέχισε Δημήτρη. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, κινδυνεύει δηλαδή πίσω από τα κόκκινα δάνεια, τα οποία με συγκεκριμένο τρόπο βέβαια πάνε να αφαιρέσουν ουσιαστικά την ιδιωτική περιουσία από τους Έλληνες γιατί αυτό είναι που τους λύσαξε τους Ευρωπαίους και θα πούμε ποιους κυρίως και που έγινε και το μεγάλο λάθος λοιπόν έχουν μυριστεί ότι εδώ ε, από τους αριθμούς υπάρχουν σε δέκα εκατομμύρια ανθρώπου, αφαιρουμένων των, ε, της πικιδικαρίας που δεν είναι ακόμα μάχημη να ψωνίσει να αγοράσει ένα σπίτι των γερόντων που ό,τι έχουν κάνει το κάνανε και των μωρών των νέων παιδιών που τώρα μεγαλώνουν. Ο παραγωγικός ιστός της χώρας ε, ε, συναριθμείται έτσι κατά μία προσέγγιση αρκετά έτσι α, αντικειμενική, γύρω στα 6-6,5 εκατομμύρια. Ναι. Σε 6-6,5 εκατομμύρια λοιπόν παραγωγικού ιστού της χώρας υπάρχουν 7 εκατομμύρια διεξησίες. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ο κάθε Έλληνας έχει το σπίτι του. Ναι, ένα, ένα με αυτού έχουν και δύο. Ή καμιά φορά ναι. όπως κάποιοι πολιτικοί έχουν και 40 διαμερίσματα και ναι. 50 διαμερίσματα. Εν πάση εκτό η ιδιοκτησία, η ιδιωτική, ας πούμε, η ιδιοκτησία στην Ελλάδα είναι, ήταν όλα αυτά τα χρόνια για διάφορου λόγου. Γιατί ε, επειδή υπήρξε αποταμιεύση στον Έλληνα, επειδή ο καημός του ήταν μετά τον πόλεμο με την αστηφιλία... Ένα κεραμίδι. Ένα δικό του σπιτάκι, ένα ναι, διαμέρισμα, ναι. κάτι, η ιδιοκτησία πάντως στην Ελλάδα είναι πραγματικά ανεβασμένη ε, εκεί που πρέπει, έτσι. Ναι. Έχουν φαγωθεί λοιπόν, έχουν φαγωθεί να φάνε τα σπίτα του Κοσμάκη για να μιλήσω λαϊκίστικα λιγάκι. Μέσα εκεί εμφανίζεται τώρα και το κτηματολόγιο... Χιλιάδες τρέματα ξαφνικά, μες στα οποία έχουν γίνει σπίτια, έχουν γίνει βήμοι, πράγματα, ε, κινδυνεύουν να αποχαρακτηριστούν από ιδιωτικά, να γίνουν του δημοσίου, δηλαδή να φαγωθούν ε, από πέντε μάγκες απ' έξω κάποια στιγμή, πακέτο. Να μην χρειαστεί να κυνηγάει το συγκεκριμένο, ε, αν θέλεις, ιδιοκτήτη, ναι, ενός ναι. σπιτιού που πήρε ένα δάνειο να αναγκάζεται η τράπεζα, να του χαρίζει μερικά για να του πάρει περισσότερες δόσεις, να πουλάει το σπίτι του στο ξένο φαντ κοψοχρονιά, Θα τα πάνε πακέτο. να μπαίνει ο άνθρωπος στη διαδικασία να χάνει το σπίτι του και να πληρώνει και το τη διαφορά του Δανίου σε όλη του τη ζωή Δε, φαίνεται ότι έχουν κουραστεί από τις γραφειοκρατίες αυτές και σου λέει τέλα με το κτηματολόγιο καθαρίζουμε ας πούμε τι θέλετε κύριε αυτά είναι του κράτους όλα τι σημαίνει του κράτους ε, είναι εκχωρημένα διότι δεν υπάρχει πλέον όπως είναι γνωστό εθνική κυριαρχία Συστό. έτσι αυτά έχουν υπογραφεί πριν και από τους Κυπραίους, έτσι και προφανώς και πριν και από τους Αμαραίους και από τους και από τους Μητσουτακέους και από τους Αίου τους διάφορους πριν από αυτούς έχουν συνυπογραφεί από μεγαλύτερα κεφάλια που πουλήσανε πολύ πιο έξυπνα την Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια φίλε Να θυμίσουμε φίλε. και κάτι Δημήτρη στους φίλους Έτσι. Ε, Να θυμίσουμε και, και κάτι γιατί κά Κάτι λέμε τώρα ε, για αυτή την κυβέρνηση. Μεγάλη τιμή θα τη δώσετε με το να επιτεθείτε σε αυτή την κυβέρνηση, ξεχωρίζοντα την από την υπόλοιπη πολιτική συμμορία που κυβερνάει τον τόπο τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια. Κανονται θυμίσουμε... σε όλου, δε, αν είμαστε άντε και Έλληνε, σε όλους Να θυμίσουμε κάτι εδώ, Δημήτρια μου επιτρέπετε. Σε πρώτε από όλου στη χρυσή αυγή για να μην νομίζετε ότι μιλάω ε, εθνική. Καλύπονα που είναι σε ένα χυπη. Εντάξει, να... λοιπόν. Να μην κοροϊδευόμαστε. Δουλεύουν το λαό τόσα χρόνια. Ποια Μακεδονία και όταν την ξεκίνησε ο Τίτο, τι ήταν ο Τίτο, Ξέρει ο κόσμο τι ήταν ο Τίτο και ξεκίνησε τη Μακεδονία, Πριν πάμε στο Που κεφάλαιο αυτό. Ξέρει κόσμο τόσα χρόνια ότι ο Τίτο ήταν κομμουνιστή ηγέτης τη Ιουγκοσλαβία, Ο Τίτο ήταν ένας πράκτορας του Πάπα Κροάτη. Έτσι. Ένα καθολικό Κροάτη, δεν ήταν ποτέ κομμουνιστή. Έπαιξε το παιχνίδι του Πάπα στα Νότια Βαλκάνια με τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό και όταν μοίρασαν το κοσουφοπαίδιο, τους Σέρβους δεν τους γουστάριζε ο Τίτο, δεν ήταν Σέρβος. Ήταν Κροάτης. Αγγλώς. Τους, τους, ε, τους Ορθόδοξους Σέρβους, αν θέλει. Και Εβραίος Μαστός. Και έδωσε στο κοσουφοπαίδιο Κοσ, <κοί> που ήταν Κροάτης, στην Κροατία έδωσε το μεγάλο πακέτο. Τι ήταν ο Τίτο, πέταξε τη φράση Μακεδονία ο Τίτο, γιατί από εκεί και μετά όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία σε πληροφορώ, με τί... στα οποία σε πληροφορώ προσωπικά με τύχα του δημόσιου χώρου από το δημόσιο βήμα ενός χρονογράφου μιας μεγάλης εφημερίδας. Μέχρι εκεί ήταν η συμμετοχή μου. Εντάξει. Ναι. Όμως είχα τον τρόπο επειδή να μαζί με τον Βασίλειτο Ραφαηλίδη τον αξέχαστο. Ο Βασίλης και εγώ είμαστε οι δύο μεγάλοι χρονογράφοι του έθνους για 20 ολόκληρα χρόνια όταν έγινε δηλαδή όλο αυτό το πατεντή και να ξέρουμε πράγματα και να ακούμε και να μαχόμεθα πιστεύω από ότι δείχνουν τα κείμενά μας που ευτυχώς έχουν διασωθεί. Έτσι. Εντάξει, το οποίο είμαστε δεν χρειάζεται, δεν κάνουμε τους αγωνιστές αλλά κάπου στην μέση η αλήθεια δεν ξεπολύσαμε το τομάρι μας ποτέ. Ε, τουλάχιστον ό, αυτό. Τα τράγαμε και στη μένα κόλπα μας κάνανε, κι όσο Βασίλης, και όσο ζούσε ο Βασίλη, τα τράγαγε και αυτός, Δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον αυτά είναι γνωστά στον λοιπόν, κόσμο και το τί ξέρει. Τίτενετα, παρακολουθώντας λοιπόν τα πράγματα, βλέπαμε ότι οι Σκοπιανοί, <χαι> κυρίω από τον Καναδά, στα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου, κυρίως από στον Καναδά, είχαν φτιάξει ήδη ένα μεγάλο κίνημα. Εθνικό κίνημα αν θέλει Γύρω από τον όρο Μακεδονία Δίνανε πραγματικά μάχες Από μέσα από κάτω τα λεφτά Προφανώς μπορεί να ήταν τουρκικά Υπήρχε όμως πολύ χρήμα Από πίσω Με το οποίο αγόραζαν και μεγάλους Δημοσιογράφους μέσα στην Ελλάδα Και σταματάω εδώ Δεν θα πω όνομα Και στην Αυστραλία είχαν φτιάξει Λόμπι είχανε μεγάλο Είχαν στην Αυστραλία Έτσι, Πολύ μπά. μεγάλο κίνημα φτιάξει Έτσι, Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και μετά ε, φαινόταν δηλαδή το πράγμα, πώς είναι, ότι υπήρχε και, και μέσα την Ελλάδα μία άνοχη και κυρίως από τις κυβερνήσεις. Σε στήλ, έλα ρετε ένα, πώς το είπε και ο Σαβόβλος μια φορά, τι είναι τα σκόπια λέει, πέντε σούπερ μάρκετ είναι, άμα τους τα κλείσουν τα σούπερ μάρκετ ε, διαλύθηκε η χώρα. Έτσι νομίζουν όλοι. Ναι, ναι, ναι. Κόπια είναι πολύ συγκεκριμένη περιοχή και τρύπα που τη χρειάζονται πολλοί οι Αμερικάνοι για πολλούς λόγους. Έτσι. Ναι, ναι. Και τη χρειάζονται, οι Ευρωπαίοι επίσης τη χρειάζονται, περνούν αγωγή από κάτω, ε, Ο είναι αξιός... πέντε βήματα από τη θάλασσα, γι' αυτό μιλάνε για Μακεδονία του Αιγαίου τόσα χρόνια και για όλα αυτά. Έτσι λοιπόν θέργεψε το πρόβλημα και όντως 130 40 χώρες την αναγνώριζαν ως Μακεδονία γιατί εμείς δεν κάναμε τίποτα να το σταματήσουμε και δεν κάναμε τίποτα να το σταματήσουμε τον καιρό που όλοι οι πολιτικοί μιλάγανε για τη Μακεδονία μιλάγανε για την Ελλάδα άλλοι κλαίγανε όπως ο Κωνσταντίνο Καραμαλής στο περίφημο εκείνο βίντεο που κυκλοφορεί Άλλοι στηρίξανε ένα, μια εθνική πολιτική πάνω στην υπεράσπιση της Μακεδονίας και όλα αυτά την οποία όμως οι αγράμματοι συμβουλή τους άφησαν να ξεκινήσει σαν σύνθημα ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Κυρίες και κύριοι που με ακούτε σε τη δικιά σα εκπομπή δεν το έχω πει. πρέπει να μάθετε κάτι. Με συγχωρείτε για την επίφαση έτσι μπορώ να σα μιλήσω. Η Μακεδονία δεν είναι ελληνική. Η Φέτα είναι ελληνική και η μαρμελάδα είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Όπως δεν έχετε δικαίωμα να πείτε χωρίς λόγο ότι η Θεσσαλία είναι ελληνική, η Πελοπόννησος είναι ελληνική, η Κρήτη είναι ελληνική, Έτσι, μπράβο. δεν είναι ελληνική. Είναι, είναι κομμάτι πατρίδας μας, είναι περιοχή της Ελλάδας η Μακεδονία Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι Είναι περιοχή της Ελλάδας <κοκο> Επειδή μου είπες ότι μας ακούνε από τις Αζόρες Από παντού Ο... μας ακούνε Οι Αζόρες έχουν δύο νησιά Το ένα λέγεται Λουτέρια και το άλλο λέγεται Άνδρον Το Άντρο είναι από την Άνδρο και το Λουτέρια είναι από το Ελευθερία Έχει δύο ελληνικά νησιά Αυτές είναι οι Αζόρες, αν θέλετε να ξέρετε Λοιπόν, και αν μα ακούνε Έλληνε από εκεί, θα το ξέρουν ότι ζουν σε επαρχία τη Ελλάδα, Εδώ οι Μπαχάμε και, λοιπόν. και έχουν ελληνικά ονόματα. Εδώ οι Μπαχάμε και έχουν ελληνικά ονόματα. Η Ταϊτήρε, όλη έχει η ελληνική η γλώσσα, η μισή γλώσσα τη είναι ελληνική. Είναι άλλη κουβέντα αυτή και άλλη κουβέντα. Έτσι, θα το κάνουμε αυτό. Έτσι λοιπόν, αδερφέ, με όλε αυτέ τι σημειολογικέ επίση αγραμματοσύνε, δώσαμε μία πάσα. Και σε πληροφορώ ότι το παιχνίδι που επιτρέψαμε να κάνει ο περίφημο Γκρουεύσκι ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής και σπούδασε με υποτροφία του Σοκράτη Κόκαλη χωρίς αυτό να είναι εναντίον του Σοκράτη ή εναντίον της καταγωγής του. Απλώς η εξέλιξη αυτού του ανθρώπου πέρασε, είναι γεννήτσαρος δηλαδή, πέρασε μέσα από την ελληνική του ταυτότητα. Ναι, ναι. Ο Γκρουεύσκι ουσιαστικά τον κυνηγάνε τώρα τον Βάνα Φυλακή. Δεν ξέρω τι κάνουν. Ναι, Λέει πάρα πολύ έξυπνα. Είναι ο εθνικό του ήρωα αυτή τη στιγμή. Και θα σου πω γιατί, φίλε. Γιατί τον κατηγορούσαμε κι εμεί τον Γκρουεύσκι που είπε το αεροδρόμιο Μακεδονία. Το ονόμα στο Μακε... που έβαλε αδριάντε και πρωτομέ και άλλε του, του μεγαλέξαντρου παντού. Ναι. Που άρπαξε τον ήλιο τη Βερκίνα. Όλα αυτά τα έκανε χωρίς κανείς να, να μάτωσει να ανοίξει ένα ρουθούν οι φίλε. Ναι. Χωρίς κανεί να κάνει μία επίσημη, σου παίρνει τη σημαία μέσα από τη χώρα σου και φτιάχνει σημαία με το δικό σου το σύμβολο, το, το, το, το σύμβολο και κάθεσε για να το κάνανε στην Αμερική αυτό. Για να πειράζανε εσωτερικά σύμβολα της Αγγλίας, της Βραζιλία, της Γαλλία και να τα κάνανε σημαίες κάποια άλλη. Κάποια άλλη. Εδώ έχουμε να λέμε ότι βούτηξε ο Χίτριο τον Αγλωτό Σταυρό από, την Ινδική, από τον Ινδουρισμό, από την Ινδική φιλοσοφία, το βούτηξε και έχουμε να το λέμε, α πούμε, ότι ήταν κλέφτη συμβόλων που ο Αγυλοτό Σαβρό υπήρξε δυστυχώ για την ανθρωπότητα στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το σύμβολο των εγκλημάτων και τη καταστροφή. Έτσι. Ε, έτσι έγινε γνωστό. Είναι αποτίξε ο τίπο. Όταν λοιπόν τα κάνει όλα αυτά ο Πανέξυπνα σκεπτόμενος ξέρει ότι από αυτά μερικά θα φύγουν αλλά στηρίζεται πάρα πολύ απλά σε αυτό που η σούφη μέσα από τις ιστορίες του Ναστρεδίν Χότζα γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι ιστορίες του Ναστρεδίν Χότζα είναι στην πραγματικότητα η σούφική φιλοσοφία σε εκλαϊκευμένες, χαριτωμένες, ιστορίες για να περνάνε στο λαό. Ο περίφημος λοιπόν γάιδαρο του Χότζα. Πού του γεμίζει. γεμίζει το σπίτι με ζώα ο Χόντζα, έχει σκάσει η γυναίκα του, τη πηγαίνει μέσα κότε να κοιμηθούν μαζί, σκυλιά, γάτες, η γυναίκα έχει μισοτρελαθεί, βγαίνει στη γειτονιά, φωνάζει, ο Χόντζα τρελάθηκε ο άντρας μου, έχει κάνει το σπίτι μα, ε, ε, πώ το λένε, Σταύλο, και κάποια μέρα τη φέρνει και ένα γάιδαρο και του λέει αυτή, Ε, όχι δεν γίνεται. Θα χωρίσουμε, θα αυτοκτονήσω, θα τρελαθώ, δεν χωράει ο γάιδαρο μέσα στο σπίτι, δεν γίνεται. Το κρατάει το γάιδαρο λίγο καιρό, δίνει τη μάχη ο Χόντζα για το γάιδαρο. Ο Χόντζα και κάποια στιγμή τη λέει: Εντάξει, δεν γίνεται, έχεις δίκιο. Τον παίρνει το γάιδαρο. το παίρνει το γάιδαρο και φεύγει και η γυναίκα τη ρωτάνε Οι γείτονε λέει: Είμαι ευτυχισμένη. ακριβώς Θεχνώντας ότι έχει τις κότε, τα σκυλιά, τα πρόβατα με στο σπίτι, γιατί γλίτωσε το γάιδαρο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν ο Γκρουεύσκι, ο γάιδαρο του Χότζα. Τώρα λοιπόν θεωρείται νίκη εντό εισαγωγικών από την ελληνική πλευρά ότι το αεροδρόμιο δεν θα λέγεται Μακεδονία και ότι δεν θα λένε ότι ο Μεγαλέξανδρος ήταν εσλάβος. Ταυτονόητα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Το γάριάρο του Χότζα. Επί της ουσίας όμως υπάρχει πια βόρεια και νότια Μακεδονία. Και καλός ή κακός εκ των πραγμάτων γιατί με ρώτησε το φιλαράκι μου, μου πλάκα η, η Γεωργία Μασικουμπούνη Ναι, ναι και συνεργάτη σου μου λέει πως νιώθεις Δημήτρης μου σαν Νότιος έτσι, Μακεδόνας της λέω δεν είμαι Νότιος Μακεδόνας είμαι βόρειο Αιγίτης γιατί η Αιγίδα το Αιγαίο δηλαδή το οποίο επί της ουσίας είναι η, η, αριθ, η χρονολογική προέλευση του Ελληνισμού δεν είναι 3.000 και 4.000 ετών ο Ελληνισμό, mm -hmm. είναι τουλάχιστον 12.000 ετών από τον κατακλυσμό τη Αιγύδα, όπου επέστρεψαν μετά οι δωρητέ και εμφανίστηκε και αυτά είναι η πρώτη προϊστορία μα. Έτσι. Πριν από την πρώτη ιστορία. Έτσι. Αλλά κάποτε πρέπει να τα διδαχτούμε, δεν ξέρω τι και πώ και πού. Δεν τα λένε στο σχολείο, δεν, δεν τα λένε αυτοκίνητα. Δεν τα Υπάρχει συνωμοσία που την έχουμε πει κι άλλε φορέ, επειδή mm -hmm. του βοήθησε πάρα πολύ. Το παραμύθι της δημοκρατίας που είναι μια μπλόφα, εδώ χρησιμοποιούν τη δημοκρατία σαν παραμύθι για να κάνουν, τους βολεύει να κάνουν τους δουλειές τους με τον καλύτερο τρόπο όλοι. Μπισναδοκρατία είναι όχι η δημοκρατία. Δεν είναι. Στην Ελλάδα ειδικά διοικείται εδώ και πολλά χρόνια από διορισμένε ε, πολιτικές μονάδες σε επίπεδο μοναρχίας. Όχι um, Βασιλεία, πρόσεξε, Μοναρχία. Δηλαδή, υπάρχει πάντα ένα πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα. Ποτέ δεν έχαμε προεδρική δημοκρατία, αλλά μονίμω προεδρεύόμενη, ώστε να υπάρχει πρόεδρο τη Δημοκρατία, αλλά κυρίω τη δουλειά να την κάνει όλοι ο Πρωθυπουργό, και ο Πρόεδρο μόνο και με τα συντάγματα τα καινούρια που έκανε και ο Άιμνιστο Καραμαλή κτλ. Να κόβει κορδαλία. Ο Πρόεδρο μόνο διατάγματα υπογράφει. Μην κοιτάσαι εδώ ο Προκόπης που ξέρει και γράμματα και το πήρε πάνω του να κλείσει κάποιες τρύπες και τα λοιπά και δίνει τη μάχη. Θα μας δελεικρίνεις απέναντι σε αυτά. Πιστεύεις ότι δίνει τη μάχη. Με το, μέχρι τώρα, τώρα ό,τι έχει κάνει και ό,τι έχει πει μου ταιριάζει γιατί είναι ελληνοκεντρικό, σαφές. Ε, όπου εμφανίζεται τιμά ε, ε, ε, και την αρχαία ελληνική γραμματεία και το έθνος μας και τη γλώσσα μας. Αυτά είναι δεδομένα. Υπάρχουν τα κείμενα. Μπορείτε να τα διαβάσετε. Τώρα, το κάποιοι που θέλουν να τον φάνε γιατί κάποιοι άλλοι θέλουν να φάνε κάποιον άλλον κτλ. είναι το γνωστό παιχνίδι μέσα στο πολιτικό σύστημα. Ναι, αλλά το θέμα των Η υπογραφών. Τι παιδιά την ώρα που μπαίνουν στο παιχνίδι ξεχνάνε ότι έχουν και πατρίδα και θρησκεία και οικογένεια και τα πάντα. Είναι ικανοί να πουλήσουν και να ξεπουλήσουν και τη μάνα του. Δεν μου λε μια ερώτηση να κάνω. Ο μονάρχη, άμα είναι πόντιο, πώ λέγεται. <laughs> Δεν το καταλαβαίνω, για πε μου τι θέλεις Θα το κυρίσουμε στο αστείο γιατί σας βάρει να μάλλον λίγο Καθόλου, ο Μονάρχης ρε παιδί μου, άμα είναι η τις της Πόντιος πώς λέγεται Για πες μου εσύ, πώς Μ, το λέω, Μοναρχίδης, το ε? μοναρχίδης. <laughs> Ναι, ωραίο έξυπνο <laughs> Λοιπόν, ε, με αυτή τη λογική οι υπάλληλοι των ξένων κυβερνήσεων ε, διοριζόμενοι ως ε, πρωθυπουργοί κυβέρνησαν και κυβερνούν μέχρι τώρα την Ελλάδα και γιατί λέμε υπάλληλοι ξενών κυβερνησεών δεν είναι προσβλητικό και αυτή τη δουλειά τους κάνανε από τη στιγμή που διάλεξαν στη ζωή τους να να τα καταφέρουν στη ζωή τους με κάποιο τρόπο διαλέξανε αφεντικό που μονίμως πληρώνει και δίνει και εξουσία και δύναμη σου λέει καλά περνάμε εδώ μόνο που το αφεντικό θα του πει κοίταξε να δεις είσαι μου. Θα, θα, θα διαχειριστείς την εμπιστοσύνη των συμπολιτών σου ως εξουσία, αλλά τη διαχείριση αυτή της εμπιστοσύνη θα την περνάς πρώτα από το δικό μας τον έλεγχο. Έτσι, μπράβο. Με αυτή τη λογική λοιπόν, εκτός από τον Ιωάννη Καποδίστρια, το ξαναλέω γιατί νομίζω στο ξανά πάσα σε μια κομπή, τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου που έκανε το κίνημα του, του 1909, ε, των εξωματικών. Και τον μισό πλαστήρα μέχρι το σημείο που το βρήκε με τους Άγκλες μετά τον Γουστάρο, Δυόμιση αλήθινους Έλληνες έχω συναντήσει μόνο στα χρόνια από την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό. Δηλαδή, από... και αυτό θα το μετράς φίλε, για να λέμε την αλήθεια και να μην κοροϊδεύουμε και τα νέα παιδιά, θα το μετράς από την ημερομηνία της ναυμαχίας στο Ναυαρίνο. Εκεί, Εκεί ήταν το θέμα. Από εκεί και μετά, όταν αποφάσισαν οι μεγάλες δυνάμεις πλέον ότι εντάξει με, τους, με αυτούς τους ξυπόλυτους που ξεσηκώθηκαν, τους παλικαράδες... Μα το φέραν το μαγαζί εκεί που θέλουμε, αλλά μην του φάει και ο Μπραημή. Είχε κατεβεί ευεργετή ο Μπραημή, την Αίγυπτο και ήμασταν πάλι σε εμφύλιο εμεί μέσα στην Επανάσταση. Έτσι, τον εμφύλιο ακριβώς. τον έχουμε μέσα στο βραϊκό μα όταν γεννιόμαστε. Ακριβώ, αυτό είναι το γάμο. Την πουτάνα, τη διχόνια που, που δεν άφησε τον τόπο να ανθρωποδήσει ποτέ. Αυτό κατσίκα είναι το γάμο. που δεν είναι μόνο η Κατσίκα, πια είναι ο ίδιο ο γείτονα για να μας μείνει και η Κατσίκα. Είναι ακόμα πιο σκληρή η στην εποχή μα. Λοιπόν όταν φτάσανε εκεί οι, οι σύμμαχοι καταλάβανε ο Κόρδιγντον, ο Δεριγνή, έτσι, ο Χέιδεν, ο Κάνιγκ, τους ξέρουμε όλους συναποφασίσανε και είπαν εντάξει να κάνει πέρα ο Τούρκος να το κρατήσουμε αυτό το μαγαζί γιατί είναι φωτεινό έχει καλό ήλιο, έχουμε ωραία ιστορία, δεν είναι ότι του χρωστάμε την ιστορία μας του ελληνικού πνεύματος είναι ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το αξιοποιήσουμε και να το εκμεταλλευτούμε ακόμα περισσότερο. Να βαφτίσουμε γιατί σε άλλη γλώσσα δεν γίνεται. Να βαφτίσουμε τα άστρα, να βαφτίσουμε τα φάρμακα, στην ιατρική, να βαφτίσουμε τι επιστήμες μα, τι κοινωνικέ μα δομέ, του θεσμού μα. Να, να βαφτίσουμε τη δημοκρατία, την πολιτεία, την πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία. Να βρούμε λέξει γιατί είμαστε αγράμματοι. Φυλάγαμε τη γλώσσα των σπηλαίων μέχρι να εμφανιστούν οι Έλληνε. Κράτησέ τους λοιπόν και το μαγαζί γωνία που είναι φιλέτο με τέτοιες παραλίες, με τέτοια ομορφιά και ξέραν από τότε ότι από κάτω υπάρχει θεσσαυρός. Και έτσι από τότε η σύμμαχοι κυβερνούν φίλε Γιώργο Καρποδίνη την Ελλάδα. Το ξέρω αυτό αλλά Δεν υπήρξε... εμείς... Όλο το παραμύθι όλων των πρωθυπουργών και των πολιτικών που περάσανε μέχρι τώρα ήταν η ανεξαρτησία. Η εθνική κυριαρχία. Ποια εθνική κυριαρχία και ποια ανεξαρτησία. Εσεί οι μικρότεροι δεν τα έχετε προλάβει. Εμεί οι λίγο παλιότεροι, αν θέλει, δεν θα πω μεγαλύτεροι, Λοιπόν, προλάβαμε τον στρατηγό Βαν Φλίτ και τον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Στρατηγαίοι δούτο, όλο σα. Στρατηγαίοι δούτο αυτό. Ακούσαμε το Σιμίτι, ευχαριστώ του Ηνωμένου Πολιτείε για τα ίνια. Του προλάβαμε όλου θυμόμαστε τα ρητά του Κωνσταντίνου Καραμαλή ανήκομενη στην πίση με αυτά μεγαλώσαμε ναι, ναι. τι έγινε συνεχώς κύνουμε το μα για δηλαδή, την Κύπρο ποια Κύπρο αφού την έχουν στα χέρια τους την Κύπρο και την κανονίζουν από χρόνια που θα την κάνουν πως θα την πάνε ποια θα πάρουνε τα υπάρχουν σχέδια του Κίσιγκερ πολύ πριν από την τουρκική εισβολή που δείχνουν ακριβώς το 37% που πήραν οι Τούρκοι. Να καθόμαστε τώρα να κάνουμε συνομοσιολογία, να αποδείξουμε τι, το αυταπόδεικτο που ναι, ναι. δουλεύουν τους λαούς επειδή του αφήνουνε αμόρφωτους. Λοιπόν, θυμάμαι τη φίλη μου την Αλέκα, εννοώ την κυρία Παπαρίγα, πολύ σημαντική κυρία. Που κάτι κουβεντιάζαμε κάποια στιγμή στο, σε μια συζήτηση στο, στην ΕΣΙΕΑ που ήταν για τα ναρκωτικά ένα πάνελ εκεί, ένα, μια ομάδα και συζητάγαμε για αυτό το φοβερό πρόβλημα. Και της έλεγα το σύνθημα «Λαός ενωμένο ποτέ νικημένο, είναι λάθος, επειδή είμαι συνθηματίας εγώ και ειδικά στους πολιτικούς. Μου λέει «Γιατί, γιατί της λέω το σωστό, δεν είναι λαός ενωμένο, ποτέ νικημένο. Το σωστό είναι λαός μορφωμένος, ποτέ νικημένος. Λοιπόν, πάνω σε αυτή την ατάκα, Δημήτρη, πάρε μια ανάσα, βάζω ναι. λίγο ρόρι γκάλαχερ που είναι τις εποχή. του. ότι τι θες για να καπνίσω κι εγώ το τσιγαράκι μου. Έτσι, έτσι, πάρε μια ανάσα, δεν σε κλεινώ, απλά πάρε μια ανάσα, δεν σε, ναι, σε ναι, βγάζω ναι, από τον αέρα. Εγώ το ακουστικό και με Όχι, δεν σε κλεινώ, απλά Α, σε, βγάζω το σε βγάζω από τον αέρα. Απλά, αυτό. Σε ναι. Ναι, okay. Λοιπόν, εδώ είναι ο Δημήτρης ο Ιατρόπουλος τη φίλοι, ακούτε Τα λέμε κάθε μέρα διάφοροι εδώ φίλοι Ερευνητές και τα λοιπά. Αλλά έχει σημασία ποιο στόμα εκφράζει Τι, πάμε να μουσικό διάλειμμα Και πανερχόμαθα Φύλη, με πολύ ροκ διάθεση Όπως είπε και ο Δημήτρης Είναι κεφάτος Μάλλον θα γυρίζει από του Βερόπουλου Είμαστε εδώ Albedo14.com Κυριακή βράδυ Άγνωστοι επισκέπτες Δημήτρης Ιατρόπουλος Στη συνομιλία μας Απίστευτος ο κόσμος που είναι μέσα Θα απαιχτεί συχνά Μες τη βδομάδα Επανάληψη η εκπομπή Είναι από πιο σημαντικές εκπομπές Οι καταθέσεις ορισμένων Καλεσμένων όπως του συγκεκριμένου σήμερα Και να θυμίσω Δημήτρη Μασακούς Ναι είμαι πάντα μέσα Πριν πάμε παρακάτω να θυμίσω Γιατί όλα έχουν τη σημασία τους Ότι στην Αγγλία Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις και οι φίλοι Όταν έχεις μια ιδιοκτησία Σου ανήκει το σπίτι Δεν σου ανήκει το οικόπεδο Το οικόπεδο είναι στο κράτος μπου... Στην Φυβεία για 99 χρόνια εδώ λοιπόν, μπράβο, εδώ λοιπόν, όταν πουλάμε κάτι, ο μάγκα γίνεται ιδιοκτήτη και εννοούμε αλλοδαπού που δεν θα έπρεπε και έχουν ιδιοκτησία και καλά κάνουν για να έχουν συμφέροντα και να είναι μαζεμένοι, του ανήκει και το, το χωράφι. Όχι, τους δώσανε και μεγάλη πάσα με την φορολογική ελάφρυνση, Γιώργο. Έτσι. Δηλαδή, δικαιούται οποιοδήποτε αλλοδαπό να μην έχει εφορία. Αρκεί να καταθέσει να αγοράσει σπίτι μέσα στην Ελλάδα ή ιδιοκτησίες γενικώς και παίρνει χαρτιά. Στάξει των 250.000 ευρώ και πάνω. Και παίρνει χαρτιά. Ναι. ναι. Στο τέλο θα πάμε σε δι... οι άλλε άλλες εμείς να ζητάμε άσυλο γιατί η κατάσταση εκεί θα πάει. <ΣΣ1> ναι. Λοιπόν. Το ήθελα Όπως να το τους πω... έλεγα παλιά ελπίζω λέω εκείνο το παλιό τραγούδι του 21 όσο του να έρθει ο Μόσκοβος να φέρει, το Σεφέρι Μοριά και Ρούμελη, ελπίζω, λέω, να μην ήτανε προφητικό γαμό το κερατό μου και να ξαναγυρίσει η Ελλάδα στο, στο Μοριά και στη Ρούμελη. Δηλαδή να είναι τα σύνορά μα τα τέμπη, ναι. τα οποία τα τελευταία δυο-τρία χρόνια τα έχουν κάνει κουκλιά, ποιο ξέρει για ποιο λόγο. Ελα ναι. Ε, μα είναι αστεία, δηλαδή, να το, αυτά τα συζητάγαμε, Συγγιώργο, πριν από 30 χρόνια. Η λέξη Μακεδονία, του, η φράση Μακεδονία του Αιγαίου ήταν ένα από τα αιτήματα της φιτιτιόσας νεολαίας της δεκαετίας του 70, του 80. Λέγαμε ότι θέλουν να σπάσουν την Ελλάδα στα 5, να την κάνουν προτεκτοράτο. Θέλω να πω δεν είναι τη καινούργιας γενιάς εφευρήματα. Μπορεί οι νέοι μα να τα ακούνε για πρώτη φορά αλλά είναι παλιά. Όλα αυτά ήταν δηλαδή σχεδιασμένα ουσιαστικά να φτάσουν έτσι τα πράγματα και ποιος ξέρει πως αλλιώς τα θέλουνε. <κυρίζει> Γιατί κάθε φορά επειδή όλο το παιχνίδι είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το υγραέριο, αυτά τα τρία ε, δεδομένα του πανέμορφου αυτού και πλούσιου πλανήτη, αυτά κανονίζουν τις τύχες των λαών. Εγώ από μικρό παιδί πού βγαίνα στις τηλεοράσεις και λέω μικρό παιδί εννοώ από τα είκοσι τόσα χρόνια μου από τότε που υπάρχει ε, ασπρόμαυρη τηλεόραση από τη γεωγραφική υπηρεσία στρατού στις τηλεορασεις και λεω μικρο παιδι εννοω απο τα 20 τοσα χρονια μου απο τοτε που υπαρχει ασπρομαυρη τηλεοραση απο τη γεωγραφικη υπηρεσια στρατου στις αρχες του 70 να καταλάβεις yeah. το έλεγα και το ξανάλεγα με το δικό μου τρόπο βέβαια. Πήγε, λέω, σε δύο πολέμου ο Μακαρίτης, ο Μπαρμπέρης, ο πατέρα μου, α πούμε. Και πήγε μόνο και μόνο για τα ιερά και τα όσια τη φυλή. Για να μην πειράξουν τη μάνα μου οι κατακτητές, να μην βάλουν φωτιά στο σπίτι μα. Χωρί να ξέρει ο άνθρωπο, λέω, ότι όλα αυτά ήταν παραμύθι και τον βάλανε και αυτόν ένα παλεύει και να αμήνεται. Γιατί ο πατέρα μου ήταν από του πρώτου που μπήκανε στο Αλβανικό μέτωπο και γύρισε με τα πόδια από την Αλβανία. Λοιπόν, μόνο και μόνο για τα πετρέλαια τη Μοσούλη. Όλοι οι παγκόσμιοι πόλεμοι ήταν αισθημένοι Αποδεικνύεται εκ των υστέρων τώρα Αποδεικνύονται πράγματα Που τα θεωρούμε λόγω της Ιντερνετικής, της διαδικτυακής Ας πούμε εξέλιξης Τα θεωρούμε φυσιολογικά Ενώ θα έπρεπε να μας τρομάζουν Πώς η εταιρεία κρούπ Έφτιαχνε Πώς το λέμε Και για τους Γερμανούς Και για τους Αμερικανούς μέσα στον πόλεμο και επειδή είπε τη λέξη κρουπ, να πω στου φίλους επειδή τυχαίνει να ξέρω και εγώ δύο πραγματάκια, ε, ήταν η μεγαλύτερη. Ξέρεις είναι το 12 που θα λέγε ο φίλος Βορασούλη. Τι τη... ω χώρε των Η μεγαλύτερη χαλιβουργία στην Ευρώπη, ο Φων Κρουπ και τα. Φων Κρουπ, το... ακριβώς η, η γερανογέφυρα στην Ελευσίνα, στα ναυπηγεία, όποιο περνάει εκεί στα διόδια και βλέπει αριστερά του, γράφει απάνω κρουπ. Κρουπ, βέβαια. Έτσι για να ξέρουν ότι κάτι ξέρουμε κι εμείς Ε Θε... τι κάτι ξέρετε κι εσείς Μην το λες το ξανά, Δεν έχει. Όχι δίνουμε πληροφορίες για Είπαμε να... η άγνοια είναι η μητέρα του φόβου Αυτό είναι το ακριβώς Αυτή Α. είναι η ατάκα διότι Τα λέει εσύ τα λέω και εγώ επίτηδε, Για να δουν ότι Το μάτι ενός εκπαιδευμένου ατόμου Βλέπει και στο βράχο ένα στίγμα Και παίρνει χαμπάρι τι λέει Ο άλλος περνάει και κάνει τον τουρίστα το Και κάνει τον ε, τουρίστα, ακριβώς, το λες, κάνει τον τουρίστα. Το λες, Πολύ ωραία και το λε και ποιητικά ε, ε, Δεν Έτσι. είμαστε <laughs> τουρίστες Γιατί ε, δεν είναι τυχαία η επίθεση που γίνεται στη γλώσσα μας Δεν είναι τυχαία τα εκπαιδευτικά όλα προγράμματα που είναι για πέταμα Δεν είναι τυχαίο που η αστική λεγόμενη παιδεία Και εκπαίδευση αν θέλεις ε, Πώ να το πω καταργεί σιγά σιγά όλες τις ελληνοκαιρτικές βάσεις έτσι εγώ όταν Επίσης θέλω δεν να ξέρουν όσοι μας ακούνε ότι η λέξη παιδεία ο όρος παιδεία ο θεσμός παιδεία η ανθρώπινη ανάγκη για την παιδεία δεν είναι ανακάλυψη δεν υπήρχε και την ανακάλυψε κάποιος όπως η Αμερική που την ανακάλυψε ξέρω εγώ ο Βεσπουτσιο ή ο Κολόγος εφευρέθηκε από έναν άνθρωπο για να διορθώσει και να τακτοποιήσει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων όπου γης και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Πλάτωνας φίλε έτσι ακριβώς πρέπει να το ξέρετε κυρίε και κύριοι λοιπόν ότι η ανθρωπότητα όλη χρωστάει στον Πλάτωνα το δικαίωμα του να μαθαίνει τι συμβαίνει μέσα τη και έξω τη. έχεις δει κανένα άγαλμα πουθενά που κυκλοφορεί εσύ δεξιά αριστερά ρε, Δημήτρη του Πλάτονα. Πλάτω, ναι. Τίποτα. Ακόμα και μια γυαλιά που ήταν του Πλάτονα εδώ κάτω στο κεραμικό εδώ. που με τη ρίξανε, νομίζω. Ναι, και στην Ακαδημία. Λόξανε για να κάνουν σκουπιδότοπο. Ναι, και, κάνουν. και στην Ακαδημία Πλάτωνος που είναι ο αρχαιολογικό χώρο. Ναι. Θέλουνε να κάνουν μόλ. Ναι, μόλ θα κάνουν στην Ακαδημία Πλάτονο. κοίτα, οι αρχαίοι πουλάνε, εντάξει με ναι, αλλά δεν τους ε? λίγο πριν πληθεί για τη ζωή ένας μεγάλο, <Λε> ένα μεγάλο μυαλό του νεότερου ελληνισμού όπως τα λέω να τα μετράτε λέξη λέξη ο Ρένος Ηρακλή Αποστολίδης έτσι ε, Το πέτυχα στα τελειώματά του ας πούμε πήγαινα με το αυτοκίνητό μου ανέβαινα τη σταδίου και στην ε, στροφή εκεί για να μπω στο σύνταγμα μέσα στην κίνηση Εμφανίζεται ένα θηριώτη τύπο που είχε φύγει απέναντι από το λουμίδι το καθενείο και μπαίνει μέσα στη μέση στη σταδιού. Σταματάει την κυκλοφορία, μόνο και μόνο για να ανοίξω. Εγώ το παραθυρό μου και να μου πει μια φράση. Τίποτα άλλο. Λε και ήταν ένα μήνυμα, ένα, μια αυστηρή παρακαταθήκη ζωή. Μια πάσα. Ωραία να σπίξε φίλο μου πολύ εμένα. Ναι. Έτσι. Και μου είπε μόνο αυτό. Μου λέει: Πει τι, μπορεί να τα βάλει όσο θέλει με το σύστημα. Να μην ξεχνά μόνο ένα πράγμα. Οι αρχαίοι μα πρώτο πράγμα από εκεί να ξεκινά και εκεί να τελειώνει. Όλα τα άλλα έρχονται μετά. Αυτή ήταν η τελευταία φράση που άκουσα ζωντανά από το Ρένο Αποστολίδη. Εγώ να σου πω τώρα για την κοινή μας φίλη που την αγαπά και πολύ τη Τζάνι. Έτσι. Η οποία είναι στην Κρήτη μετά την επέμβαση που έκανε και για να συνέρθει και αν τη βγάλω αύριο τηλεφωνικά άμα θέλω να την πριζώσω τη λέω έχεις νοριμίες Θα της ότι το ισχύο τη θα πάει καλά και θα βγει ενισχυμένη από αυτό <χεχεχεχε>, Σωστό, σωστό <χεχε>, Τη λέω λοιπόν άμα θέλω να την πριζώσω και πετάει εδώ καρέκλες, τα σάκια και λοιπά λέω έχεις νοριμίες εσύ <χε>, λέω φιλενάδα Λέω όπως είναι η ρεπούση, ο γαβρόγλου και κάτι άλλος Και μου πετάει τα, τα στη σά ναι γιατί τα θες και εσύ <laughs> Επίτι δεν <τον> κάνω <laughs> Τα θες και εσύ βέβαια λοιπόν, με τους ρεπούσιδες... Άφησε να παίξω τη δραγόνα πως το ξέχασες πέστε για τη δραγόνα να σου ρίξει όχι τα σάκινα να σου ρίξει <laughs> το βάζο <laughs> Λοιπόν αυτοί όλοι Δημήτρη επειδή είσαι άνθρωπος των γραμμάτων Πως ενέσκεψαν συτίζονται από το ελληνικό κράτος Και βάλουν εναντίον τη παιδείας όπως είπε, Αυτό δεν είναι οξύμορον ε, όχι, να σου πω γιατί. Και έχουν γίνει και φίρμε, του καλούνε όλα τα πάνελ. Εσύ ε, έχει να ε, βγει σε 100 χρόνια. Αυτοί κάνουν τη δουλειά του. Εσύ έχει να βγει σε 100 χρόνια, ρε φίλε. Δεν βγαίνω, δεν με βγάζουν. Μα αυτό θέλω να πω. Δεν με βγάζουν και καλύτερα γιατί τέτοια εποχή. Θα σε Να και λίγο ακριβοθώρητοι. Πολλοί μου τσούνα γίναμε. Ε, πάμε στο περίπτωρο, θα μου πει δε γουστάρεις που σε ξέρει όλο ο κόσμο, όλο ο λαό και είσαι αναγνωρίσιμο και τέτοια κτλ. Και oh, αυτό. Αυτό έχει τα ωριά του. Όταν δεν, είσαι, όταν δεν φιλοδοξείς να γίνει γνωστή η μουρή σου, η φάτσα σου, αλλά το έργο σου, δεν ξεκαλύπτει να λένε Α, σε ένα σούπερ μάρκετ. Όχι, oh, σε... τίποτα αυτό. Σήμερα, άμα πα σε κάνα πάνελ και σου φύγει κανιά φρασί, θα σε συλλάβουνε παυτοφόρο εκείνη τη στιγμή. Ναι, ενώ δεν συλλαμβάνουν δυστυχώ όλου αυτού που πάνε στα πάνω και του ξεφεύγουν φράσει που είναι ελληνεί και όχι ελληνικέ. Αυτό είναι, αυτό είναι ακριβώ. Έτσι. Λοιπόν, ε, σε αυτού του λόγου. Πολλέ ένα, α πούμε, για να δει πόσο. Ω, δεν είμαι προφίτη όρα, αλλά το πράγμα δείχνει από μόνο. Το κάνω μια ακρομή μου το φίλο μου το Σπύριο το Χαρτάτο. <χω> και. Κάποια στιγμή του λέω το, αυτά τα δύο λεπτά του λέω εδώ από τη Βουλή θέλω να τα κρατήσεις γιατί ο κύριος ε, Κόκαλης, ε, Βασίλης Κόκαλης, δικηγόρος, ε, βουλευτής Λαρίσης των ΑΝΕΛ ήταν και ο κοινοβουλευτικ, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ναι. Όλο αυτό το ωραίο πράγμα που σου λέω δηλώνει έναν άνθρωπο Τουλάχιστον γνώση τη ελληνική γλώσσα. Όταν είσαι εκπρόσωπο, κοινοβουλευτικό μάλιστα εκπρόσωπο ενό κόμματο που συγκυβερνά τον τόπο, είσαι ένα σημαντικό πρόσωπο. Και έδινε ο άνθρωπο λοιπόν επιτιθέμενος στη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, και έλεγε ότι εμεί έχουμε μία ειδοποιώ διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Και αυτή την ειδοποιώ διαφορά θα την κρατήσουμε ω το τέλο. Και του λέω του Σπύρου θυμάμαι του φίλου μου τότε εκεί στο ραδιόφωνο Αυτός ο άνθρωπος του λέω λοιπόν με την ειδοποιώς διαφορά ναι. έτσι, ε, Είναι από αυτούς που θα σου πούνε, θα ακούσεις να σου πούνε ας πούμε ε, Των διευθύνων σύμβουλο ναι, επειδή... ε, Των Απόλλων Καλαμαριάς κτλ, κτλ. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί όμως που είναι σπουδαγμένοι που σπουδάσανε. Βρε εδώ στη Βουλή έχει... το πτυχίο της νομικής. Το πληρώσανε όπως η ε, σάρτια στον αυτοκινήτων. Δεν καταλαβαίνω. Στη Βουλή... Και το εξήγησα τότε. Του λέω, αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Ε, είναι ένας από αυτούς... Που ψηφίσανε. Που μπατάρανε το γκαμμένο και τώρα θα χάσει και το κόμμα του. Απόδειξη. Μετά από ένα χρόνο. Δηλαδή, δεν είναι προφητικό είναι... Α, ε, αυτονόητο. ο των λέοντα που λέμε. Αυτονόητο είναι, αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Καταλαβαίνει αμέσω με ποιου έχεις να κάνει. Όταν είναι... βλέπεις λοιπόν όλου αυτού του πολιτικού, Τους, τους πολιτικάντε που παριστάνουν του πολιτικού και ανεβοκατεβαίνουν, περνάνε από κόμμα σε κόμμα α, έτσι για πλάκα, ε, ξαφνικά εξαφανίζονται. Ε, μετά από χρόνια θα εμφανιστούν κάποιοι άλλοι ίσως και θα ψάχουν να βρούνε πως βρεθήκανε με αυτές τις offshore με εκείνα τα διαμερίσματα ή με εκείνα τα φράγκα σε μια περίεργη εποχή και τα λοιπά και επειδή όλος ο κόσμος πια καταλαβαίνει και λέει δέκα πράγματα ότι όλοι τα παίρνουν και όλοι τα πιάνουν και ότι έχει μπει όρος και αγοράζει και πουλάει και κάνει και δείχνει και ό,τι θέλει εντάξει Πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουν ότι ε, αυτό σημαίνει τα κάνουν πλακάκια. Αυτό σημαίνει το Γιώργο μου και το Ανδρέα μου και ο Κώστα μου, το περίφημο, τον Ανδρέα Παπανδρέα ναι, με ναι, τον ναι, Μητσοτάκη ναι, ναι, κάποτε, ναι, ναι, ναι. παραλίγο να τον πάει φυλακή τον Ανδρέα ο Μητσοτάκη, ναι, ναι, τη γνωστή ναι. ιστορία τότε, έτσι το, το ειδικό δικαστήριο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το Ανδρέα μου και ο Κώστα μου δεν έλλειψε από του ανθρώπου. Γιατί ήτανε δύο μεγάλοι πολιτικοί που ξέραν ακριβώς τι ρόλο θα παίξουνε και όταν λέμε παίζω ρόλο το έχουμε δανειστεί αυτό από την θεατρική ορολογία μιλώντας για ηθοποιούς και το βάζουμε μέσα στη ζωή μας πολύ εύκολα και λέμε έλα ρε τι ρόλο παίζει αυτό που λες, τι ρόλο παίζει δηλαδή τι παριστάνει ο ηθοποιός. Ναι, ναι. ναι Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τι θα πει τι ρόλο παίζουμε, γιατί η γλώσσα μας είναι παντοδύναμη αρκεί να τη σεβαστεί κανεί και να την ξέρει και να την αγαπάει. Για να, να την τη ξέρει, χρησιμοποιεί σωστά. Για να την και ξέρει. πρέπει να τη διαβάσεις Για να την ξέρει πρέπει να τη διαβάσεις Όχι, και να σκέφτεσαι. Τι ρόλο παίζουν, λέει, τι ρόλο, τι θα πει, πέρα, πει να παίζουν ρόλο οι πολιτικοί δηλαδή. Ξέρεις ότι έχουν βουλιάξει οι διασκεδαστές τα τελευταία κάποια χρόνια, οι διασκεδαστές του θεάτρου, ο Σεφερλής, ο Παλιάου Μακαρίτσο, ο Χαρικλίν, κάποιοι άλλοι, τα παιδιά που τα άγνωστα, τα ταλαντούχα που κάνουν stand-up comedy, ξέρει και όλοι αυτοί, έχουν έναν φοβερό ανταγωνιστή που είναι η Ελληνική Βουλή. Ναι αυτό πηγαίνω σου τώρα άνθρωποι ανοίγουν mm -hmm. Αντί να πάνε στην οπερέτα να δουν βαφτιστικό Ή μια ξένη οπερέτα ε, Λέχαρ ξέρω εγώ Κόλμαν ξέρω, ο, εντάξει. Ε, Αντί να πάνε να χαρούν Ένα ωραίο μουσικό έργο Βλέπουν Ανοίγουν βουλή. τη βουλή και τη βρίσκουν Από τον καναπέ τους μια χαρά Βέβαια. Έχω Αν είναι ακούσει εδώ... λίγο προχωρημένοι εντό εισαγωγικών Και σε γενικότερες αντιλήψεις Πολιτικές και ξέρουν τι συμβαίνει Ή έχουν υποψιαστεί με την απλή σκέψη του λέγοντος που λέγαμε στο σχολείο τι συμβαίνει στην, στο ελληνικό πολιτικό σύστημα αυτοί κι αν δεί πω ανοίγουν τα παρατάνε όλα και λένε παιδιά έχει βουλή, έλα μαλάκα μη μιλάτε, λοιπόν φέρε τα γαριδάκια ναι. αράξτε παιδιά, αράξτε έχουμε βουλή ρε, να τη ξεκινάνε ρε κοίτα το μαλάκα <laughs> κοίτα ρε, το γύφτο, κοίτα το καραγκιόζι, κοίτα τον έχω ζήσει παρές Αυτό γίνεται, ναι. και γίνεται έτσι Λοιπόν, στη Βουλή έχω ακούσει εγώ πρόεδρο Βουλής να ονοματίσει κάποια βουλευτή και να λέει η κυρία Τάδε είναι παρών Ναι, βέβαια. Απάντως αυτά που έλεγε πριν. Δηλαδή ναι, θα βέβαια. Να χάσουμε βέβαια. και τα μαλλιά μα στο τέλο με αυτού. Και όμω. Και όμως... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και όμως, ναι. και όμως. Ναι. Λοιπόν, θέλω να. Ελληνίδε, παιδί μου, όταν θέλουν να πούν παρόν οι βουλευτέ, λένε παρόν. Δεν λένε παρούσα ποτέ. Ναι, ναι. Ενώ αντιθέτω κάποιοι που ξέραν γράμματα και που το βίτσιο τους το σέβονται, πρόσεξε τι θα σου πω τώρα, το πιάσα. μέσα στην ε, Ιερά Σύνοδο, μου έλεγε ο Γιώργος Ομουστάκης, ο παλιός ο, σπουδαίος φιλόλογος και εκκλησιαστικός συγγραφέας. Τον θυμάμαι. Έτσι, ο Γιώργος. Μου έλεγε, Δημήτρη μου, όταν ε, κλείνουν οι πόρτες και ο γραμματέας τη Συνόδου ε, φωνάζει το απουσιολόγιο να δει ποιοι είναι παρόντες, ποιοι δεν είναι, η μισή από αυτούς λένε παρούσα και μεταξύ τους λέει δεν παίρνουν χαμπάρι καθόλου. Λοιπόν, στην Ιερά Σύνοδο το παρούσα τουλάχιστον το έχουν καθιερώσει. Πώς τη βουλή να λέει μια βουλευτή να παρών. Δεν, δεν είσαι ο παρών κορίτσι μου. Ούτε είσαι το παρών με ο μικρον. Είσαι παρούσα. Λοιπόν. Είσαι Ελληνίδα γαμό το κερατό μου και είσαι βουλευτίνα Ελληνίδα. Είσαι Ελληνίδα μάνα που από το βιζί σου έχεις γαλουχίσει άντρες και γυναίκες που τώρα μεγαλώνουν και σπουδάζουν τα παιδιά σου. Και όλο αυτό το DNA αν θες να μιλήσουμε έτσι λίγο μοντέρνα ή λίγο πιο παλιά να το πούμε όλο αυτό την πρίκα της φυλής σου το δώρο της φιλής σου που είσαι Ελληνίδα, το κατουράς και το πετά στα σκουπίδια για να υπογράψεις κάθε φορά είτε μνημόνια, είτε Μακεδονίες, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε ε, εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις τη κακιάς ώρες για να διαλύσεις τον τόπο σου, τη γλώσσα σου την ίδια. Γιατί η Ελλάδα πριν να όλα φίλε λέει Γιώγο, πριν από θρησκεία, πριν καν από οικογενειακό θεσμό, έτσι. Πριν καν από πατρίδα, η Ελλάδα πάνω απ' όλα ω έθνο είναι η γλώσσα τη. Αυτό είναι το μυστικό όλο. Και γι' αυτό βαράνε τη γλώσσα. Και γι' αυτό ακριβώ βαράνε εκεί. Όλοι, σε όλο το Υπουργείο, όλοι οι Υπουργοί Παιδεία παίζουν μπάλα επάνω εκεί. Η μάνα, επειδή μίλαγε τώρα για Έτσι. τη μάνα Σου λέει να παρκάρω το παιδί για να δω το σεριαλ, Ας τα κάνει όλα ή όλα ένα Μην το κάθομαι να το διαβάζω Και το αποτέλεσμα είναι αυτό Έτσι Λοιπόν, πάρε άλλη μια ανάσα γιατί είμαστε ραδιόφωνο Και εσύ ξέρει πολύ καλά από ραδιόφωνο Ωραία Και η επόμενη Βέμαστε. ενότητα που θέλω να πάμε Για να έχει σου είναι ε, Τι νομίζεις θα συμβεί από εδώ και πέρα και επειδή γύρω-γύρω γεωπολιτικά στην περιοχή μα παίζονται πάρα πολλά πράγματα, και από εκεί ορμώνται αυτά που συμβαίνουν. Ναι, ναι, όπω τα είπαμε ήδη με τα τρία μαγι... μαγικέ λέξει: πετρέλαιο, υγράριο και φυσικό αέριο. Ωραία, δεν σε κλείνω, απλά σε βγάζω Όχι, από τον αέρα. Εδώ. Πάμε ένα μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι. Κοντά μα σήμερα ο κύριο Δημήτη Ιατρόπουλο. Πάντα ξεκάθαρο στο λόγο του και γι' αυτό έχει μείνει. Παρότι είναι χρόνια που δεν βγαίνει μπροστά Αγαπητός σε όλους Ακούμε λίγο Σκόρπιος Και επανερχόμεθα world is not the same I go back to the places we've been It feels like you're still there I live all those moments again Wishing you were here Since you're gone There is a lonely heart Since you're gone, nothing is like it was. There are memories all over the place, bringing it back all so clear. Remember all of those days, wishing you were here. Let's Από τη φίλη αλμπέτο14.com, άγνωστοι επισκέπτε κάθε Κυριακή μετά τι 8 πάντα με ενδιαφέροντα θέματα και ανθρώπου, πλέον του ξέρετε όλοι. Εδώ που έρχονται είναι μια παρέα συγκεκριμένη, δεν βάζουμε άλλου στην παρέα, γιατί μα τις σπάνε και δεν γίνονται αυτά. Ο καθένα στα κουβαδάκια του και στην παραλία του. Εμεί έχουμε τη δικιά μα την παρέα, η οποία πιάνει από την Αυστραλία μέχρι το Σιάτ, τον Ειρηνικό Ωκεανό. Και από την Κολομβία, το φίλο μου το Μιχάλη, καλησπέρα στο Μι... στην Κολομβία, και το Σάο Πάολο και το Μπένο Άιρε και την Νότιο Αφρική μέχρι τη Στοχόλμη επάνω. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερον, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μα τον κύριο Δημήτρη Αντρόπουλο, γνωστό σε όλου. Και να πω στου φίλου που με ρωτάνε, όσοι δεν πρόλαβαν, θα βάλουμε την εκπομπή επανάληψη μετά τι 12 το βράδυ σήμερα. Αύριο το μεσημέρι μετά τις μία και την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Αυτά είναι που μπορώ να πω. Αύριο στην ώρα της η Τζάνη θα βγει τηλεφωνικά από την Κρήτη και κανονικά η Νάντι Παπαμίτσου στις 10 από το στούντιο της Κρήτης. Λοιπόν, Δημήτρη με ακούς. Σε ακούω, είμαι πάντα μέσα. Ήθελα μόνο να σε ρωτήσω Γιώργο μου. Βίπως κάποιοι φίλοι θα θέλανε κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις πάνω σε κάποια θέματα Δεν ξέρω αν έχεις το περιθώριο αυτό ή αν θες να συνεχίσουμε να μιλάμε όσο θέλεις λίγο ακόμα Ό, Όχι βλέπω εγώ το chat και νομίζω το βλέπεις και εσύ και καλύτερα να ακούμε το λόγο σου το ένα Το okay. άλλο μια και ήμασταν τώρα στα θέματα περιγλώση. Για δώσε μου τώρα ένα στίγμα ε, Δώσαμε και τη γλώσσα και θα ανοίξουν και φροντιστήρια να μαθαίνουμε μακεδονικά σε κυρυλική γραφή στην Ελλάδα. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, αγαπητέ μου, Δημήτρη. Καταρχή δεν θα μαθαίνουμε μακεδονικά. Θα μαθαίνουν σλαβικά, όπω υπάρχουν και άλλε χώρε. Όπω είναι τα Ιταλικά, τα Γερμανικά, τα τέτοια. Μόνο που αυτοί δεν το λένε μακεδονικά. Ε, ότι είναι μακεδονική γλώσσα αυτή. Ναι. Δεν είναι αυτή η μακεδονική γλώσσα. Τι συνεπάγεται αυτό. Η γλώσσα τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και της Πελοποννήσου ναι. ε, και της Κρήτης είναι η ελληνική γλώσσα Μάλιστα. οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι έτσι και όλες οι μάχες που δόθηκαν ε, γιατί δόθηκαν μεγάλες μάχες στην αρχαία εποχή για να οργανωθεί και να νοικοκυρευτεί αυτό το έθνο των Ελλήνων έτσι ναι. Ε, ακόμα και μέσα στο 21 έχουμε ανθρώπους που τα μπερδεύανε με τους Τούρκους στο σούπα. Είχαμε και μέχρι εκεί, είχαμε εμφυλίους. Λοιπόν, ε, υπάρχει για παράδειγμα, οι Αθηναίοι κάποια στιγμή θέλαν να τιμωρήσουν τους κατοίκους της ε, Μήλου ε, γιατί είχαν πάει, τους είχαν ας πούμε κατά τη γνώμη των Αθηνίων, τους είχαν προδώσει με εχθρούς και τα λοιπά, δεν δέχτηκαν ε, κάποια μηνύματα ηγεμονίας από την Αθήνα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ε, ο... ψηφίστηκε στην Αθήνα διακλήρου ο αρχηγό τη εκστρατεία ο οποίος ε, ως αρχηγός της εκστρατεία ε, ξεκίνησε, πήγανε στη Μήλο, ήτανε πολυπληθέστατη η Μήλο τότε και κατεσφάγησαν 40.000 άνθρωποι στη Μήλο. Είναι η κακιά πλευρά της ιστορίας μας αυτή Ο αρχηγό, λοιπόν που κληρώθηκε και που πήγε Ήταν ένας από τους τρεις μεγάλους τραγικούς μας ποιητές Ήταν ο Σοφοκλής Μάλιστα Για να δεις τι ήταν και η αρχαία Ελλάδα Πόσο σκληρή αν θέλεις ήταν ναι, ναι. Από εκεί και μετά ε, Τσούλησε να το πούμε έτσι πολύ απλά Μέχρι τα χρόνια μας Ολη αυτή η ελληνική ταυτότητα, το ελληνικό έθνος και η ελληνική γλώσσα. Είναι γνωστό ότι ο Αλέξανδρος μέσω του Αριστοτέλη ήταν όχι μόνο ε, ο ίδιος ο θα λέγαμε. Έγινε στον καιρό, στον χρόνο που του έμενε ελεύθερο, που του έμενε ελεύθερο από τι εκστρατείε. στο κάτω κάτω, Έτσι αλλά η μανία του ήταν με τους παπύρους του ομιρού στα χέρια να περάσει τον ελληνικό πολιτισμό με βάση τον όμυρο, με βάση την ομιρική γλώσσα, την ομυρική διάλεκτο, την οποία μιλάμε όλοι αυτή τη στιγμή. Ποιος λάβος μιλάει και λέει ας πούμε, εμείς μπορεί να μην λέμε, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά μου αρέσει σαν παράδειγμα και το παραλαμβάνω, μπορεί να μην λέμε να λέμε κάθε μέρα βαπόρι, πλοίο, παπόρι, σκάφο. Καράβι, αλλά στην πραγματικότητα όλη μέρα λέμε ναύτη, ναύτις, ναυσηπλοεία, ναυτικό, ναυτικό, ναυτιλόμενη και πάει λέγοντας ναύλο, ναύλος, έτσι, έτσι. τι είναι ο ναύλος ας πούμε, έτσι, το, το δικαίωμα να απορρευτείς ε, μέσα από ένα πλοίο, ναύς. Και οι Αμερικάνοι, τον ναυτικό Ή, το, τους, τον μιλάμε ομοιρικά. Μιλάμε την ίδια γλώσσα χιλιάδες χρόνια και αυτή τη γλώσσα μιλάμε σε όλες τις περιοχές όπου υπήρξε το ελληνικό στοιχείο. Τώρα, τι έγινε με τους συμμάχους, τι έγινε με τους παγκόσμιους πολέμους. Μην ξεχνά ότι μέχρι το... Πότε ελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη, υποτίθεται, το 12. Έτσι. Πότε ήσαν τα νησιά, το... έτσι, τον αιώνα. Το 1948, δηλαδή... Είμαστε γεννημένοι κάποιοι ας πούμε ε, πήραμε τα Δαδεκάνησα από την Ιταλία Τι σημαίνει πήραμε τα Δαδεκάνησα Επέστρεψαν οι ελληνικές περιοχές στη, μαμά, στην στη επικράτεια τους. την ελληνική Έτσι. στα σύνορα τα ελληνικά Απλώς μας δώσαν τη Μακεδονία και το 22 βέβαια διαλύσανε όλον τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας με την ποτιακή γενοκτονία και με την καταστροφή της Μύρνης Δηλαδή οι ξένοι οι σύμμαχοι που μοιράζανε μονίμως τον πλανήτη και μοιράζουνε συνεχώς, εκτός από τις μεγάλες δυνάμεις που έχουν φτιάξει τα σύνορά τους. Δεν μπορεί να πάρεις ούτε μισό μέτρο από την Κίνα, θα σου πάνε το κεφάλι σε χρόνο yeah, yeah, yeah. Αλλά εδώ χάμω συμβαίνουν αυτά στο, στα Βαλκάνια, ας πούμε, συνήθως, έτσι. Ουσιαστικά λοιπόν, ε, να φέρει το Σεφέρι Μωριά και ρούμες, που λέγεται το παλιό τραγούδι, ε, ήτανε η τότε Ελλάδα, φαντάσου, δεν φαντάζονταν καν Και μετά είχαμε τους Μακεδονομάχους βεβαίως Γιατί, γιατί έπρεπε και αυτή η ελληνική περιοχή να μπει μέσα στα ελληνικά σύνορα Δεν μπήκε όλοι αν θες να ξέρεις Δεν μπήκε όλοι γιατί εκτός από τη διχόνια Το άλλο ιδίωμα της φυλής μας είναι η μετικεσία, η διασπορά, η μετανάστευση Είδες τι μας ακούνε τώρα από το... Από όλα τα σημεία του πλανήτη. Όλα τα σημεία του πλανήτη είναι Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει ή Έλληνες δεύτερης ή τρίτης γενιάς που μετανάστευσαν οι γονεί του ή οι παππούδες τους. Είμαστε λαός μετικεσίας. Μονίμως μεταναστεύουμε εμείς προς τα έξω και μονίμως η γλώσσα μας κυρίως όποιοι έρχονται απ' έξω τα μέσα είτε για να μα ε, μέσα από πολέμου, είτε μετανάστες οι ίδιοι αφομοιώνονται και ελληνοποιούνται μετά από πολύ λίγα χρόνια. Αυτό είναι το, αυτή είναι η ελληνική ταυτότητα διαχρονικά. Λοιπόν, με, γι' αυτό και δεν είχαμε εμείς οι ίδιοι διαφωτισμό, αλλά είχαμε όμως ε, προσωπικότητες της ελληνική διασποράς. Δηλαδή μπορεί στον ελληνικό διαφωτισμό Αφού ήμασταν με τους Τούρκους Να μην μπορέσαμε να έχουμε μέσα εδώ Εκτός από αγωνιστές και ιερεί αγωνιστές ε, Να έχουμε τον διαφωτισμό Είχαμε όμως απ' έξω Τι ήταν ο Καποδίστριας υπουργό Εξωτερικών Της Αυτοκρατορικής Ρωσίας ε, Δεν ήταν αστεία πράγματα Μην το ξεχνάμε αυτό Έτσι. Ποιοι ήταν οι μεγάλοι αυτοί, Ο, ο κοραή ο Καϊρις, όλοι αυτοί οι άνθρωποι της Διασποράς ουσιαστικά, οι μεγάλοι δάσκαλοι που ήταν συνέχεια μεν του Βυζαντίου, αλλά κρατούσαν και από την Αρχαία Ελλάδα όλο το ιστορικό στοιχείο στην κουλτούρα τους μέσα για να το διαδώσουν στην Ευρώπη. Τι ήταν η Ευρώπη και Ευρώπη μόνο είναι κοπέλα δικιά μας από την Κρήτη. Τι θα πει Ευρώπη. Και οι άνθρωποι όλοι αυτοί, αναγκάστηκαν για να επιβιώσουν όπως είπα στην αρχή της κουβέντας μας γλωσσικά και κοινωνικά αναγκάστηκαν και επέστρεψαν που στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, στους κλασικούς γι' αυτό και ποιο είναι το μεγάλο ρεύμα της Ευρώπης στον 17ο και 18ο αιώνα ο νεοκλασικισμός φίλε γι' αυτό σου λέω η γλώσσα μας είναι μαρτυριάρα δεν μου λες τώρα πως θα βλέπεις τα πράγματα να εξελίσσονται από εδώ και πέρα Γράφεται μια άλλη ιστορία αυτή τη στιγμή Όχι δεν γράφεται άλλη ιστορία Γράφεται η ίδια ιστορία με διαφορετικό παππούτσι Διαφορετικό αυτό δεν είναι Ναι έστω και, έτσι, έστω και έτσι Ναι τίποτα θα προχωρήσει όπως το έχουν κανονίσει αυτοί απ' έξω κανονικά Ναι Θα το προχωρήσουν ναι. Η ελπίδα μας εμά είναι Επειδή σιγά σιγά η παγκοσμιοποίηση Αρχίζει και πνέει τα λίστια γιατί δεν του βγήκε η εξίσωση. Α, για πε αυτό τώρα, Χτυπ, μας ενδιαφέρει. Δεν μπορούν να χτυπήσουν τους εθνικούς πολιτισμούς είτε να διαλύσουν την ιστορία τους όσο και αν προσπαθούν. Και όσο και να ανακατεύουν και τα σύνορα και όλα αυτά, δεν διαλύεται όσο και να έρθουν οι καθολικοί ηρεαπόστολοι να πάνε. Στους, στην Κεντρική Αφρική και να αναγκάσουν με τον τρόπο τους είτε αγοράζοντας είτε ψήνοντάς τους ας πούμε στο μπλαμπλά ε, τους, τους μαυρούλιδες, τους αγαπημένους μας της Κεντρικής Αφρικής να πιστεύουν σε κάποιο πάπα αυτή την ώρα που φεύγουν οι Ιεραπόστολοι και όλοι αυτοί οι Ιεραπόστολοι εντάξει οι, πλέον, οι καθολικοί εκπρόσωποι πλέον καρδινάλι και οι τέτοιοι αυτοί θα κάνουν τις τελετέ προγόνους τους όπως τις ξέρουν και δεν παίρνουν χαμπάρι κανένα πάπα και κανένα πατριάρχη διότι δεν μπορείς τους εθνικούς πολιτισμούς που έχουν κυριολεκτικά ριζώσει γιατί είναι η αιτία της δημιουργίας της ενότητας της φυλής κάθε χώρας πάνω στον πλανήτη και αυτό λέμε για τη γλώσσα, που μέσα από τη γλώσσα γίνεται η πιστοποίηση ότι ανήκουμε στα ίδια χώματα, στην ίδια ρίζα, είμαστε το ίδιο σπέρμα, το ίδιο άριο αδερφέ. Άρα... Έτσι λοιπόν η παγκοσμιοποίηση σιγά σιγά δεν τα βρίσκει και αρχίζει να κάνει νερά είναι η ελπίδα μου ότι επειδή είναι παντοδύναμη η γλώσσα μα, όσο και αν την, την συκοφαντήσουν με τα νέα παιδάκια να μην ξέρουν ελληνικά, με τα Κρήκλι, με του διάφορου του μετανάστε που μπαίνουν μέσα και ανακατεύουν τι γλώσσε κτλ., εγώ σαν ποιητή, ή μάλλον όχι σαν ποιητή, δεν είμαι σαν ποιητή, είμαι ω ναι. ακριβώ για να μιλάμε σωστά ή να μην είμαστε δάσκαλοι που δίδασκες και λόγω δεν κράτης. Ο ποιητή, λοιπόν εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο γιατί ε, λειτουργώντας μας τον ιστορικό χρόνο βλέπω ότι η γλώσσα μας τελικώς είναι αυτή η παντοδύναμη που επιβιώνει. Υπάρχει ένα ρήμα δηλαδή στη δεκαετία του 65 έξι ρήματα που ήρθαν τότε με τις... Ε, με την δεκαετία του 60, το Μάη του 68 και τα λοιπά. Αυτό λέει είναι freak. Εγώ ρε φίλε λέει είμαι cool, είμαι ήρεμος. Ο άλλος είναι freak. Ε, αυτό είναι speed όμως. Είναι γρήγορο στην ταχύτητα. <ΣΣΣΣ> ναι αλλά η πιτσιδικαρία τα πήρε τα ρήματα αυτά και τα ελληνοποίησε απολύτως. Και έτσι λέμε λοιπόν φρικάρο φρικάρι φρικάρι. Φρικάραμε. Θα φρικάρουμε; Σπιντάραμε Είμαστε φρικαρισμένοι και με το χες μπήκαν μέσα και τα πάντα Και ναι, το ίδιο ναι. σπινταρισμένοι, ναι. κουλαρισμένοι Έχουν φτιάξει και επιρρήματα Να είσαι κουλαριστός δε φίλε Κουλαριστά Ναι ή λέει που θα το βρω Λέει γκουγκλάρισέ το Έτσι Γκουγκλάρισέ λοιπόν, το λέει η γλώσσα, μας, η γλώσσα μας λοιπόν είναι παντοδύναμη Ελπίζω σε μια νέα γενιά Σε μια καινούρια γενιά ε, ιστορία, ε, τα λινάκια δεν θα χαθούνε, ο τόπος δεν θα χαθεί, θα περάσουμε διάφορα τέτοια, τα έχουμε ξαναπεράσει αν διαβάσετε την ιστορία μας, πάνω κατεβάσματα, ε, δεν θα αλλάξουν δραματικά τα σύνορα, δεν πιστεύω στη Μακεδονία του Αιγαίου γιατί μπορεί να το θέλανε πριν 50 χρόνια, τώρα δεν πρόκειται να τους βγει γιατί είναι άλλα τα δεδομένα. Και φυσικά οι εξελίξει θα σχετίζονται πάντοτε με το ποιο έχει το πετρέλαιο και από πού περνάει η αγωγή του φυσικού αερίου και του υγραερίου. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Η χρήματα είναι από κάτω στην ιστορία. Ποιοι θα περνάνε καλύτερα σε βάρος ποιον άλλον που θα περνάνε χειρότερα. Η ιστορία παραμένει ίδια. Εξουσιαστέ εξουσιαζόμενοι, φτωχοί και πλούσιοι φίλε Γιώργο. Ε, με ρωτά ένας φίλος που έχει σπουδάσει ναι. και στην Ιταλία ε, Πώς βλέπεις εκεί το έργο με τον Μπέπε Γκρίλο και το Σαλβίνη Που οι άνθρωποι λειτουργούν πατριωτικά Ναι βέβαια Ποια είναι η άποψή σου Και τι βλέπεις να έρχεται με τις εκλογές που έρχονται τον Μάιο Τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό κομμάτι Γιατί οι Εθνικέ δεν ξέρουν πώς θα γίνουν Καλά, οι ελληνικέ εκλογέ θα είναι συγκεκριμένε, δεδομένε. Αυτοί που, πρέ, που έχουν πάρει πιστοποίηση απ' έξω θα εκλεγούν. Έτσι, όπω το λέω, ε, θα κρυθεί απ' έξω αν θα συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση ή αν θα χρειαστούν μια άλλη ή αν θα χρειαστούν για να περάσουν κάποια άλλα μέτρα μια οικουμενική κυβέρνηση με κάποιου άλλου πολιτικού κτλ. Δεν είναι τίποτα. Είναι ένα μαγαζί που αλλάζει συνεχώ τη δουλειά. Ένα θίασο είναι ναι. που αλλάζει έργο. Με τη διαφορά ότι το έργο έρχεται πάντα απ' έξω και πρέπει η πρόβα να γίνεται παρουσία του συγγραφέα, Άρα... Έτσι λοιπόν έρχεται πάντα ένα πασβευτή που φέρνει το καινούριο έργο και η καλή μα πολιτική. Άλλο βάζει γραβάτα, άλλο δεν βάζει. Άλλο ράβει το κουστούμι του. Θα γίνουν πρόεδροι, παραπρόεδροι και όλοι θα χατζηλικωθούν, βέβαια. Θα διορίσουν τι γκόμενέ του, θα διορίσουν του γκόμενου του εδώ που φτάσαμε πια. Και καλά θα κάνουν. Και πάει λέγοντα και να τσουλήσει αςούμε, το μαγαζί με τον τρόπο αυτόν που τσουλάει. Βέβαια, κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων δεν ξέρω πότε θα είναι τα όνειρα παίρνουν εκδίκηση, όπω είπε ο μεγάλο δάσκαλο ο Οδησέα Ελίτη. Τα όνειρα θα πάρουν εκδίκηση, δεν χρειάζεται να εκδικηθούμε με αίμα, δεν θα χρειαστεί πια γιατί όλα γίνονται διαδικτυακά όπω βλέπει και οι πόλεμοι ακόμα και τα πάντα. Κάποια στιγμή το ελληνικό πνεύμα σαν μητρικό πνεύμα του δυτικού πολιτισμού θα ξαναδώσει πάλι τα νέα δεδομένα του. Τώρα, αν θα υπάρχουν νεοέλληνες, ελληνίζομενοι, ελληνίζοντες και τα λοιπά στον τόπο ή αν θα έχει μπορέσει να διατηρηθεί το DNA αυτό της ελληνικής φυλής από μέσα αυτό είναι ένα ιστορικό, ε, αν έτσι, μια ιστορική προσδοκία. ...να έχουμε Έλληνες και να μην έχουμε Ελληνοειδείς... ...είναι μια ιστορική προσδοκία... Την οποία βέβαια ελπίζω να την ζήσουμε όπως ζήσαμε και άλλες συμφορές υποτίθεται εντός εισαγωγικών στον τόπο και τις ξεπεράσαμε και τα 400 χρόνια και των Τούρκων και τους Βενετσιάνους και τους Ενετούς και ταυτούς και όλους αυτούς που πέρασαν από εδώ. Όλοι τελικά αλληνοποιηθήκανε, μπερδευτήκανε και όλοι γίνανε καλοί. Δεν ξέρουμε εμεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε αν είμαστε... Ε, Απόγονοι κάποιων Βενετσιάνων Ας πούμε Με Σαρακατσάνους μαζί Η Ελλάδα είναι αυτή Αλλά το ελληνικό πνεύμα Είναι η σημαία Του δυτικού πολιτισμού Και θα παραμείνει ε, Όπως λένε μερικοί ερεύνητες και φιλόσοφοι Φίλοι που έρχονται και εδώ λένε το εξή Στο λέω σε μια φράση τώρα Στο συνόψιζο Για να σου θέσω και μια ερώτηση από ένα φίλο που έχει έρθει ότι η Ελλάδα είναι μια μηχανή που δουλεύει, συμπαντική μηχανή και όσοι έχουν περάσει από εδώ, και κλπ ή εκδιώκονται μόνοι τους, τους δηλαδή ή αφομοιώνονται πιστεύεις σε αυτή τη θεωρήση Απολύτως Απολύτως Μπράβο του, όποιος το είπε Ναι, ελευθέριος Απολύτως ο Απολύτως πιστεύω σε το. αυτό διότι το έθνος, στο ελληνικό, είναι η ιδέα και την ιδέα δεν μπορείς να την τρακίσεις. Το κράτο μπορεί να το κάνει ό,τι θες Γιατί το κράτο είναι διαχειριστικό μηχανισμό. Έτσι, έτσι. Το λοιπόν, ένας... όσε φορέ μπερδέψαμε στην Ελλάδα το κράτο με το έθνο, είχαμε χούντες, είχαμε φιλίου, είχαμε προβλήματα. Λοιπόν. Το έθνο πρέπει να είναι στη θέση του και το κράτο να υπηρετεί το έθνο. Να μην υπηρετεί το έθνο το κράτο. Αυτό γίνεται τώρα. Άγια σου. Λοιπόν, okay. ο φίλο μα ο Ατρέα Απτηλάρισα ε, σε ρωτάει και λέει κατά τη δική σου αντίληψη. Τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει το πολιτικό, τι θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό όπω το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το πολιτικό σκηνικό, αγαπητέ, όπω βλέπει, επηρεάζεται καθοδηγείται οδηγεί απολύτω από την ελληνική τηλεόραση. Εκεί ανεβοκατεβαίνουν και γίνονται γνωστοί και άγνωστοι, οι διάφοροι όποιοι πρόκειται κατά καιρούν να κυβερνήσουν ή να είναι δίπλα σε αυτού που κυβερνούν κτλ. Ως εκ τούτου, μη σου φάνει απεσιόδοξο όμω όπως το λέω, μόνο εάν συνειδητοποιήσει ο ελληνικό λαός, δεν ξέρουμε ποιον τρόπο. Ελπίζω ενστικτοδός και αθόρμητα να συμβεί αυτό, γιατί οργανωμένα δεν το βλέπω να γίνεται εύκολα. Αν συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να λειτουργήσει με την πραγματική αρχαία ελληνική δημοκρατία εσωτερικά, ναι. Δηλαδή άμα σε κάθε γειτονιά ε, βγάλουμε ένα σπουδαγμένο παιδί να μας εκπροσωπήσει και πάει με την, στην άλλη γειτονιά και στην άλλη γειτονιά και μαζέψουμε 20-30 νέους ανθρώπους σε κάθε πόλη οι οποίοι θα είναι ενωμένοι και θα έχουν κοινή αντίληψη των πραγμάτων, έτσι. Και μετά όλοι κάνουμε μια παγκόσμια, μια, πώς το λέμε, μια πανελλήνια συνδιάσκεψη και βγάλουμε μια εθνική επιτροπή Ελλήνων πολιτών και όχι κομμάτων όχι κομματικά, όχι πατριωτικά μέτωπα και αυτό και ελληνοκέντρικά και με αυτή τη λογική. Ναι. Αυτή τη στιγμή που είμαστε Έλληνες εννοείται ότι έχουμε τη σημαία μας και το αίμα μας. Ναι. Τι θα κάνουμε λέει, να τα πουλήσουμε αυτά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι σαν να πάμε να αυτοκτονίσουμε τότε. Δεν τα πουλάει κανένα στον, πλα... στον κόσμο, ας πούμε, τα πουλήσουμε εμείς που μάθαμε στον κόσμο γράμματα. Είσαστε τρελοί. Πάντως... Σε... δεν κίνονται. <καιχ> Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων κάποια στιγμή, πες στο φίλε μου Αντρέα, εκ των πραγμάτων το σημερινό πολιτικό σύστημα θα ταυτίσει όπως τα λέμε λαϊκά και θα αντικατασταθεί από μια πραγματική ελληνική δημοκρατία χωρίς κόμματα αλλά με αντιπροσωπευτικούς πολιτικούς στη θέση των σημερινών βουλευτών. Δεν είναι δικτατορία αυτό που λέω Αντιθέτως. Είναι μια άλλη μορφή της άμεσης δημοκρατίας Γιατί αυτή τη δημοκρατία Τη χρησιμοποιούν ως προπέτασμα Για να κάνουν τι δουλειέ τους Δεν μου λες τώρα Έχα κάνει μια ρητορική σκέψη προχτές Και λέω άμα πάνε δύο εκατομμύρια Μακεδόνες Της ελληνικής πλευράς Και πολιτογραφηθούν στα Σκόπια Θα είναι ελληνικά τα Σκόπια Από δύο εκατομμύρια Μακεδόνες Έλληνες Ναι <laughs> Ναι ναι το καταλαβαίνω Λοιπόν, ε, ε, ε, μόνο που Σου λέω μόνο τι θα γινόταν ε. Εάν, εάν ε, Χωρίς να διάσουν τα σούπερ μάρκετ Αγοράζανε ψωμί και αυγά και γάλα Για μια εβδομάδα οι άνθρωποι όλοι Και κλίνανε το, Τα μαγαζιά Κλίνανε κανονικά Σε απόλυτη απεργία Οι πάντες Και σταματούσε να αναθένει ο τόπος για μια εβδομάδα Θα καθάριζε το τοπίο άμεσως Κατάλαβες ναι. Λοιπόν ε, τα μεταξωτά πως τα λέει η βρακιά θέλουν και πώ το λέει ο λαό μα. μεταξωτό κόλλο δεν γίνεται από τον καναπέ ούτε γίνεται με ψεύτο επανάσταση να, να πλακωθούμε στη γειτονιά για να επιδείξουμε την κομμένιτσα ε. για να είμαστε ε, ε, ψυχροί και συγκεκριμένοι δεν γίνονται αυτά εδώ θέλει μυαλό ψυχή υπομονή και πάνω απ' όλα μόρφωση Πληροφορία και κουλτούρα Λοιπόν παίρνεις μια ανάσα Και θα πάμε στο Ως Η ανάσα που θα πάρω επειδή είναι 9 και 56 Από ό,τι βλέπω ε, Θα μου επιτρέψεις για να προχωρήσω Γιατί ετοιμάζω το βιβλίο μου ναι. Και πρέπει να το δώσω στον εκδότη μου Σε λίγες μέρες ε, Να το Έχω παρουσιάσουμε θα, από εδώ Να επαναλάβεις τρεις φορές την εκπομπή Από ό,τι βλέπω ναι. Να έχουμε να πούμε και κάτι Στην αμέσω επόμενη Ωραία. Άκου τώρα μια και μου είπε αυτό. Να μα πει τον τίτλο πότε θα είναι έτοιμο για να κάνουμε και ειδική εκπομπή να το προβάλλουμε από τον αέρα του Αλμπέντο Δημήτρη. Όχι, θα βγουν σε πρώτο τόμο, θα βγει όλη μου η πίεση σε, σε δύο τόμου. Θα βγει ο πρώτο τόμο κάποια στιγμή τον άλλο μήνα, πιστεύω. Ναι. Ε, με τίτλο Γιατρόπουλος μια ζωή πίεση. Ωραία. Αυτό θα γίνει και κάποια παρουσίαση σε δημόσιο χώρο. Πολλά θα γίνουν πολλά. Ωραία. Πολλά θα κάνουμε την υγεία μα να έχουμε. Έτσι. Και μια τελευταία έτσι δεν είναι συμβουλή ούτε πρόταση Μια ένα αγαπημένο αν θέλετε έτσι κλείσιμο από τη μεριά μου Φίλες και φίλοι όσοι μας ακούτε σταθείτε όρθιοι μέχρι το τέλος Όχι το δικό μας, το δικό τους Και ο Αυτό είναι, λοιπόν θα με κρατήσει ενήμερο για τα... εξελίξει τη εκδόσεώς σου το ένα και να πούμε στους φίλους θέλω να το πούμε να είναι καταγεγραμμένο να σε ακούσουν αυτό που είπαμε πριν ε, εκτός αέρα ότι τελειώνοντας οι εκλογές του Μαΐου που θα αλλάξουν τα πράγματα και στην Ευρώπη και το γνωρίζουμε όλοι θα οργανώσουμε παρουσία τη δική σου τη Τζάνη και όλων των άλλων φίλων εδώ ένα διήμερο κάπου συνέδριο με πράγματα αυτά του κοινού Ροκάροντα όμως με τουρνάδες Ρόμπερ και λοιπά Είσαι μέσα φαντάζομαι Όλοι οι καλοί χωράνε Και υπάρχουν ακόμα πολύ καλοί στον τόπο Αυτό κάνουμε και εμείς εδώ Δημήτρη Και σε ευχαριστώ που Να είσαι καλά, κοντά μας δεθεια. Ευχαριστώ είσαι που καλά, είσαι κοντά μας Θα τα πούμε από αύριο Να είστε καλά Αυτό ήταν ο Δημήτρης ο Ιατρόπουλος απ' τη φίλη. Δεν μπορώ να τον κρατήσω τέσσερις ώρες εννοείται. Αντιλαμβάνεστε. Θα έχουμε πράγματα να πούμε. Πάμε ένα διαλυματάκι και επανερχόμεθα. Δεν τελείωσε η εκπομπή εννοείται. Hey, hey kids, kids, rock and roll. Nobody, Nobody tells, tells you where to go, no. baby. What if I? it tells nobody you what to do, anybody. baby. Hey, hey, kid, in the land. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe. You're Είμαστε από τη φίλη αλμπέντο 14. άγνωστοι επισκέπτε. Είχαμε την τιμή, τη χαρά και τη μεγάλη ικανοποίηση να έχουμε κοντά μα τον Δημήτρη Τον Ιατρόπουλο. Πάση γνωστό σε όλου, αν και από ό,τι ρολοπέζει και ποιο είναι, και γίνονται αυτά διότι οι φίλοι που έρχονται εδώ ή βγαίνουν από το τηλέφωνο αναλόγω τη περιπτώσεω είναι η μεγάλη αχτύπητη. Γιατί μαθαίνω διάφορα, παρέα του Αλμπέντο. Και στέλνω και να μην είμαστε σε μερικούς γιατί νομίζουν ότι εδώ είμαστε τη χαρπαστή Ότι δεν μπορούν να κάνουν διάρρηξη στην παρέα αυτή Που ξεκινάει από τη Τζάνη τη Δευτέρα για τη Νάντι την Παπαμίτσου Και τελειώνει με τον Κωνσταντόπουλο και το Διαμαντάρα και το Μπαντίδη ακόμα Και το Γιαννουλάκι και όλους αυτούς και τους γύρω από αυτούς και τους λέω να μην ενοχλούν, διότι μαθαίνω, προσπαθούν να κάνουν διάφορα, να κάνουν διάφορες κινήσεις, να μιλήσουν με τον ένα, με τον άλλο, αργήσανε τεσσερά μισή χρόνια, όσο είναι ο Αλμπεντο α, στον αέρα και πλέον το διαστημόπλιο έχει φύγει. Και δεν το προλαβαίνουν. Μπορούν να κάτσουν να το κοιτάνε, να το απολαμβάνουν, να το ζηλεύουν, να το ευχαριστούνται αναλόγω τη οπτική γωνία που διαθέτουν. Αλλά για να συμμετάσχουνε στην παρέα αυτή είναι λίγο δύσκολο πλέον. Έω πάρα πολύ. The ο thrillers FILE, ο BB King, οπότε, ο thrillers Cleon, λέγεται Alberto de Cates, ο Ρατelijάκο, ο Αγάπη Φίλη. The thrillers away. You done me wrong, baby. And you're gonna be so nice someday. Let's Να συνεχίσουμε λίγο, να κάνουμε λίγο κουτσομπολιό Ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Ατρόπουλο Η εκπομπή θα παιχτεί σε επανάληψη μετά τις 12 Γιατί πάρα πολλοί κόσμος μπήκε μέσα εκ των υστέρων ένα. Ενημερώνω γιατί έχουμε και πολλούς καινούριους φίλους στην παρέα κάθε τόσο Ότι κάθε μέρα μετά τις 12 παίζουν εκπομπές σε επανάληψη διάφορες εννοείται Και πάντα το μεσημέρι της επομένης ημέρας ώρα Ελλάδος εννοώ μεσημέρι μέχρι το βράδυ που αρχίζει το πρόγραμμα το ζωντανό αύριο λοιπόν θα βγάλουμε από την Κρήτη που έχει τελειώσει το θέμα με την εγχείρηση που έκανε στο Ισχύο και όπως είπε και ο Δημήτρης στη φιλενάδα του τις ευχές του και θα βγει ενισχυμένη η Μαρία η δικιά μας η Τζάνη και στις 10 θα ακολουθήσει ή Νάντι ή Παπαμίτσου Λοιπόν, ε, να το κρατούμε Να δω εδώ τι μου γράφουν τα παιδιά Ε, αγόρι μου Μου φαίνεται Ότι είμαστε ταυτόσιμοι Μου λέει εδώ ο φίλος μου Να βάλω στο πριβέ Σις αμπιλόμιν Λέτσεπελιν Ωχ, αλλά είσαι Ήποπτο άτομο και θα σε εκδικηθώ <coughs> Δεν λέω ποιος είναι Γιατί μου το γράψε ο πριβέ Δεν μπορώ να το κάνω αυτό διαφορετικά η κρίση με ρωτάει να πω περισσότερα να ενημερώσω Να ενημερώσω Λοιπόν, καλά ε, Να βρω το κομμάτι αυτό να το έχω Ο Πάνος ο Ρωκάς από το Σαλονίκη. Έχουμε και άλλους Ρωκάδες εκεί Ο Πάνος προ και λοιπά ε, Είσαι εσύ ή έχω μπερδευτεί γιατί γράφεις εντ τώρα Εάν είσαι ο ίδιος Αγοράκι μου Τα σέβη μου διότι μας άκους Από τα σαρχάς του αέρος δηλαδή του ελπεντικού. Λοιπόν αγαπητοί φίλοι Albedo14.com Επαναλαμβάνω Θα Παιχθεί σε επανάληψη συγκεκριμένη εκπομπή ε, Μετά τις 12 Το ένα είναι αυτό που θέλω να πω Το άλλο είναι Με ρωτάνε τι ακριβώ ε, Λιγερό αν θα φέρω Ναι μιλάω με τον ξενοφόντατο το ξενοφόντα, το, μουσά, το φίλο μας και η επιδίωξη μου είναι αυτή να έχουμε κοντά μας το Λιγερό και μέσα στην εβδομάδα τον έχω, αν δεν μπορεί Κυριακή, στη δική μου εκπομπή θα κάνω εμβόλυμη εκπομπή για τον Νίκο το Λιγερό αγαπητοί φίλοι διότι είναι ο, ο, ο μόνος και τον παρακολουθώ κάθε μέρα στα YouTube κλπ στις αναλύσεις που κάνει εν γέννη είτε λέγεται μακεδονικό είτε γεωπολιτική είναι ο κορυφαίος που έχουμε κάνει δεν τον χρησιμοποιεί με την καλή έννοια. και θα τον έχω οπωσδήποτε το λιγέρο θα ενημερωθείτε νοήτε μαζί με το ξενοφόντο ατομουσά ήταν και σε μια άλλη παρουσίαση πρόσφατα έχω κόσμο δικό μου φίλους και το Σάββα θα φέρω ή θα τον βγάλω τηλεφωνικά. Μάλλον έχω τύχη να τον γνωρίζω. Έχω επαφέ πέραν του στενοκύκλου εδώ του Άλμπεντο. Γι' αυτό προσπαθούν διάφοροι να παρισφρήσουν τώρα μέσω φίλων εδώ ερευνητών που έρχονται. Κάνουν εκπομπέ ή όχι και λοιπά. Να ευτούμε, λένε να κάνουμε ομάδε. Ε, ε, ε, Κλαμπ με συμμετοχή, ξέρω εγώ, ένα ευρώ το μήνα δεν είναι εκεί το θέμα. Πολιτιστικά να πάμε παρακάτω, και ενημερώνω ότι όλο αυτό το, το, το κόλπο, εγώ το παίζω στα δάχτυλα από το 1984. Όταν λέμε στα δάχτυλα, έχω και συλλόγου φτιάξει 30 χρόνια, τώρα ακόμα δεν το έχουν πάρει χαμπάρει μη κερδοσκοπικούς και λοιπά και λοιπά και από εκεί ξεκίνησαν όλα και όλοι αυτοί που έρχονται εδώ από εκεί βγήκανε Σαραγάς, Ποδότας Εκατερινίδης, Γιώργανάς, Πάπας, Πουρνά, Ρόπουλος ο στάβρος ο Μίχας που με ακούει τώρα καλησπέρας. και πολλοί άλλοι οπότε μην αγχώνεστε παιδιά ε, είσαστε πίσω σε γήινο χρόνο 30 χρόνια και σε γήινο χρόνο λοιπόν, Λαβ τον έχουμε βγάλει στο Τζόρ Μογκούβι από το 88-89 Γιώργο η Οικουμενικό της ελληνικής γλώσσας Από το 85-90 Δεν είχαν ανοίξει καν τα σύνορα Για να έχουμε τις εξελίξεις που έχουμε Και λοιπά και λοιπά Και δεν είναι προφήτες όπως είπε ο Ιατρόπουλος Που είχα πει λέει κάποτε σε κάποιον αυτά Για τους Ανέλ Δεν είναι προφήτης ο έξυπνος άνθρωπος Που βλέπει λίγο πίσω από την Κουρτινά είναι απλά σκεπτόμενος Λοιπόν Δεν βλέπει ημέρα νύχτα. ξανθιές Λοιπόν είναι απλά σκεπτόμενος Τους ενημερώνω Ότι πλέον Δεν μπορούν να μπουν στην παρέα Γιατί δεν είναι ομαδικοί Είναι ατομιστές Και users Όπως έλεγε ο Ισίωδος στο έργα και ημέρα Είναι users Εδώ δεν παίζει αυτό από τη στιγμή που είναι ο γαρποδίνης πίσω από τη κονσόλα αυτό δεν παίζει ενημερώνω τους φίλους που έχουν καθυστερήσει τα βιβλία που έχουν ζητήσει αύριο θα φύγει άλλη μια παρτίδα για 10-15 άτομα ε, τα άλλα της Κύπρου έχουν φύγει χαράλαμπε θα τα πρέπει να τα έχει παραλάβει όσοι τα παραλαμβάνουν να στέλνουν ένα SMS να ξέρω γιατί είχα μπερδευτεί και έχω ζητήσει συγγνώμη και να, αν με ακούει ο κύριος Γούλας από τα γρεβενά να πάρουν τηλέφωνο γιατί έχουμε γράψει λάθος την διεύθυνση του και γι' αυτό δεν έχει παραλάβει ακόμα το βιβλίο του λοιπόν θα πω και τις πολύ λεπτομέρειε που θέλουν οι φίλοι έτσι για να είμαστε ενημέροι για τι πρόκειται να συμβεί και να ακούσουμε αυτό που είναι παραγγελία και όντως είναι από τα, από τα πιο σκληρά γκρουπ με τις πιο Μπλουζιές. Όλα τα σκληρά γκρουπ έχουν γράψει τις καταπληκτικότερες μπλούζιες Φούστε δεν έχουν γράψει αλλά ας ακούσουμε μια μπλούζα Led Zeppelin. Είναι ένα ρεμπέτικο παλιό Ακούστε ακούσετε για τι διπλοπένειες που έχουν μέσα Ρεμπέτικο Led Zeppelin. Είναι special request όπως έλεγε ο εσχύλειο στραγωδίες του, αγόρα μου δεν κάνει τίποτα αφού κι εγώ τέτοια ακούω, οπότε είναι ταυτόσιμα τα πράγματα. Θα το απίσω λίγο να κυλήσει και θα σχολιάσω μετά πάνω σε αυτό. Είναι μεγάλο το κομμάτι, οπότε έχουμε πρόβλημα. Baby, since I've been loving you, yeah DRAG Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούμε Led Zeppelin. Θα βάλω και ένα-δυο άλλα που βρήκα τώρα που γουστάρω και μια άλλη σειρά ε, αυτού του επίπεδου μουσικέ. Επαναλαμβάνω για του φίλου που δεν ακούσανε. Μετά τι 12 θα παίξουμε επανάληψη στην εκπομπή που ήδη είναι στον αέρα. Δεν έχει κλείσει. Ο Ιατρόπουλο έκλεισε. Τον είχαμε δύο ώρε. Είπε διάφορα. Και το θέμα δεν είναι αν τα ξέρουμε ή αν τα έχουμε ξανακούσει. Το θέμα είναι να τα ακούμε και από άλλα στόματα για να υπάρχει ένα συγχρονίστη και ένα συντονισμός δηλαδή να διαπιστώνουμε ότι δεν κοιμούνται διάφοροι που δεν βγαίνουν μπροστά ήμαρ Το πιο ωραίο πράγμα είναι να κάθεσαι σε μια άκρη και να παρακολουθείς τα τεκτενόμενα και να εμφανίσει την ώρα που πρέπει εγώ ενημερώνω στους ότι έχουμε και Web TV και δεν την ανοίγω Θα την ανοίξω όταν είναι η ώρα Όλα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους Λοιπόν και όπως ακούσατε, επίτηδες τον ρώτησα, για να είναι καταγεγραμμένα ε, το Δημήτρη, το έχουμε ξαναπεί εδώ παρουσία της ε, Μαρίας σε άλλες εκπομπές, ότι... Ε, μισό λεπτό, να βάλω αυτό να το έχω έτοιμο εδώ, συγγνώμη, γιατί τα κάνω όλα ταυτόχρονας. Θα κάνουμε αφού τελειώσουν οι ευρωεκλογέ εκεί τέλος Μάη αρχές Ιουνίου Να έχει φτιάξει και ο καιρός Μην ξεχάσω να πω το λάβατο μήνυμα αδερφέ Ποιος άλλος έστειλε μήνυμα τώρα για να ακούσω Χαράλαμπος Λάρισα. Εντάξει, χαρά μπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Έτσι για να μάθουν τι γίνεται. Σταύρο Μίχα, αδερφό. Καλησπέρε, μα ακούει. Όλη η Ελλάδα, όλε οι πλανήτε μα ακούει και γι' αυτό παρακολουθούν έτσι μετρήσει διάφοροι. Και είχαν πει μετά το εκατομμύριο ταγκατέβει στι μετρήσει του Αλμπέντου. Θα παίζουν ευαγγελίπα, θα συνεχεία, Συνεχίζω να μην ακούω να παίζουν τίποτα, γιατί αυτό που μπορεί να παίζουν δεν ακούγεται. Λοιπόν. Ε, τι έλεγα τώρα, Παρασύρθηκα. ως πάντων, έχουμε Web TV το καλοκαίρι. Την ησυχία μα, το φθινόπωρο και στούντιο έχουμε όλα τα έχουμε. Έτσι. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα γίνει ένα διήμερο συνέδριο rock Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μην στο θα είναι, α είναι και 100 άνθρωποι που θα είναι 1000. Αλλά θα είναι μείνει γούστο, δηλαδή θα έχει ομιλία η Τζάνη, μετά θα έχουμε ροκέ, τουρνάφ ξέρω εγώ. Θα έχει ομιλία ο Ιατρόπουλο, μετά θα έχουμε ρόμπερτ. Θα έχει ομιλία ο Χίψι, τέτοια θα γίνουν. Δίημερο θα γίνει αυτό. Μπα το κάνω και στην παραλία κάτω, έχω δικά μου αγαθιά εγώ, εκεί με στη θάλασσα. Να γίνει πόλεμο. Τα άλλα είναι ρουτίνα για μένα, μόνο που τα σκέπτομαι και τα βλέπω. Ε... Μου λέει ένα φίλο εδώ Μια ιδέα για εκπομπή Θα ήταν ανάγνωση αρχαίων κειμένων μεσολιασμών Με την κυρία Τζάνη και λοιπά Έτσι παρείστηκα όπως είναι η εκπομπή Μα ήδη γίνεται αυτό αδερφέ Και να γίνονται και επε, επεμβάσεις Επεμβάσεις αποκλείεται Γιατί θέλει ένεση παρεμβάσει Παρεμβάσεις από φίλους Ακροατές Αυτό το ετοιμάζω Θέλω να πάρω ένα σύστημα εδώ για να βγάζουμε online γραμμές ζωντανά στον αέρα και να ρωτάνε τον κάθε ιατρόπουλο την κάθε τζάνη και τον καθένανε στον αέρα οι φίλοι πέραν από το τσάτ αυτά θα γίνουν όλα τα κάνω εγώ και ο Χρήστο. μονό και γι' αυτό ειδικά τα τεχνικά ο Χρήστο. και γι' αυτό δεν έχουμε ανεβάσει και πρόσφατες εκπομπέ κάτι που θα γίνει ο Σονούπο αγαπητοί φίλοι λοιπόν άρα Κάποιοι διάφοροι, δεν εννοώ γιατί με κάποιο θα κάνω εγώ επαφή, γιατί με είμαι κομπλεξικός, μην ενοχλούν ερευνητέ και φίλους διότι για να εισχωρήσουν στον Αλμπέντο, διότι αυτό είναι εξωπραγματικό. Δεν γίνεται, δεν πρόκειται να συμβεί. Το να μεγενθύνουμε εμεί την παρέα είναι εύκολο πλέον γιατί από 300.000 τυπήματα το Σεπτέμβριο που θα πει 10.000 την ημέρα έχουμε πάει 700 σε 3,5 μήνες άρα έχουμε κατέβει στην 500.000 στον πλανέτη της μέτρησης όχι σε web radio, σε οτιδήποτε τίτλους αυτό είναι απίστευτο νούμερο για μας που εδώ το έχουμε εραστεχνικό το έργο όπω ήταν η παλή σταθμή και γουστάρουμε συν παντελή, για νουλάκι συν Μπαντίδι, συν λεκάκι που έφαγε το ξύντο τη Αρκούδα ο άνθρωπο και θα φροντίσω αν τον έχω Μες στην εβδομάδα <coughs> κάποια στιγμή. Συν ε, Κρήτη, συν Κύπρο που θα πετάχτω τώρα μες στο Φεβρουάριο και λοιπά. Λοιπόν, να μην αγχόνται κανεί από τη φίλη απολύτω, απολύτω θα βάλω τώρα ένα λίγο να τα σπάσω, έχω το δω καιρό, να το ακούσω αυτό το οποίο. Όταν παίχθηκε το 71 στο Μιλάνο σε ένα στάδιο live τους απέλασαν σκεφτείτε από την Ιταλία τους απέλασαν διότι πήγαινε να γκρεμίσουν το γήπεδο. You δε ακού καλά ακούτε τρικμούς. εξαιτίας αυτού του τραγουδίου σε μια live εμφάνιση στο Μιλάνο το γκρεμίσανε το γήπεδο και τους απέλασαν το 1971 Λετζέπε mm. Τι λένε τα άτομα αραίτε, πριν τόσα χρόνια Και μου λένε διάφοροι τώρα Μένα παίζεται όλα τα ίδια Ακούτε αυτά Λαί, Φέρτε κάτι άλλο να του βάλουμε Αν τα ακούσουμε ρε παιδί μου Δηλαδή μην τρελαθούμε τελείως Δεν τρελαθούμε τελείως Αν πέντε το 14. Ακόμα γνωστοί επισκέπτες Πασίγνωστοι πλέον Στα 12 μήκη του πλανήτου Αγαπητοί φίλοι το πάρτι είναι εδώ κάθε βράδυ, εγώ έχω πλάνο, με βιάζομαι, έχω απομόνει, το στομάχι μου είναι Άινοξ, έχω κάνει ειδική υπεξεργασία, για όσους δεν το γνωρίζουν το λέω αυτό. lo è un arabetico. Δεν την κατάλαβα την ερώτηση Ποιά είναι τα κριτήρια Λέει που αλλάζεις μια εκπομπή Εκτός αν δεν θέλει ο παραγωγό. Δεν το πιάσα να μην Αν μπορώ να απαντήσω Θα σου πω ότι ή μπορεί το θέμα Να μην περπατάει Οπότε γιατί να κουράζομαστε Ή να μην περπατάει ο παραγωγό Που είναι και το πιο σύνηθες Και τα λέω περπατάει Ξέρεις τι θέλω να πω ενώ δεν Τη, η τεράστια αυτή η επιτυχία σε ακροματικότητε που εμείς δεν το ρευστοποιούμε αυτό δεν βάζουμε διαφημίσει, δεν, δεν, δεν εκ των ενόντων ξέρει τώρα Κρίς και οι φίλοι ε, έχει πάει στο Θεό ο λόγος είναι ένας και απλώς άσχετα φαίνεται έτσι μόλτι και ωραία θέματα αξιοπρεπής και όρθιοι εδώ Φίλοι συνεργάτες δεν πουλήσαν όπως είπε ο ιατρό πουλος στην ψυχή τους στο διάλογο για πέντε τάλιρα. Εδώ οι άλλοι πουλήσαν τη Μακεδονία για πέντε τάλιρα, να βάλουν στον πάτο τους. βάρτε λίπη και anybody listening ρωτάει το για να αναλύσω Λοιπόν λέγαμε Θα το αφήσω από κάτω το κομμάτι αυτό Ότι αργήσανε είναι Τριάντα χρόνια πίσω, Τριάντα Ούτε πέρσι το έπρωπες Τριάντα με στοιχεία τώρα Ακούω μερικούς κάνουν ομιλίες Αυτά ιστορίες των Ατάλλων Με μια νοοτροπία Και μια συναντήληψη πούμε έτσι, Καθίστε να σας πω εγώ Καθίστε να σας πω εγώ τώρα Μιλάω, να εκπραστώ Να εκτονωθώ για να μπορέσω το βράδυ να πάω για ύπνο Μπάρω τα χάπια μου Λοιπόν Τι λέει κάνει εκπομπές στο YouTube Ένα εκατομμύριο κόσμος κάνει εκπομπές στο YouTube Ρε παιδί μου Τι Δεν το καταλαβαίνω Ο χιονισμένος Μας ακούει το κοινό σου Που είναι Snow On Air Δεν έρχεται Γιατί μου βάζεις ναι, ενέσεις τώρα Που ξέρεις Ότι εμένα μα... Ναι Γεια σας Ας κάνω μαγκε μόνοι τους Πριν να έρχονται στο καρποδίνη Και θρουκαρποδίνις να κάνουν τις μάγκε Γιατί τους κάνω εγώ το μαγκέ το κάνω μόνος μου Ενώ μεθάβουν όλοι Μόνος μου Το πληρώνω, το κάνω, το ράνω Το ξενυχτάω Και λοιπά, μου και εσεί εδώ, βέβαια, εννοείται και οι φίλοι που έρχονται εδώ και με τιμούν με τη φιλία του και ακούμε ό,τι ακούμε κάθε μέρα κλπ. 24 ώρε, 24 ώρε λοιπόν. Αυτοί τώρα θέλουν να είναι μάγκε θρούμι που έλεγε και ο πώ λένε ο Όμηρο. Λοιπόν, αυτά τέρμα του έχει πατήσει το τρένο. Όπω έλεγε η Αλεξίου και έχουνε, δεν έχουν δει το τρένο. Σήμερα εκτορχιάστηκε ένα βαγόνι του. Προαστιακού μπορεί να ήταν μέσα αυτή Δεν ξέρω εγώ Λοιπόν ας προσέχανε δεν βλέπουν έξω από τη μύτη τους Και έρχονται σε εμένα Που βγήκα μπροστά το 84 Και λέω μάγες μην πάτε από εκεί από εδώ Και έρχονται τώρα μετά από 30 τόσα χρόνια Και μου λένε τι έγινε Ξέρω εγώ, τι έγινε ρε παιδιά Βρείτε την άκρη μόνη Το Γύρω γύρω τα φαρμακεία είναι γεμάτα Όλα τα τετράγωνα στην Αθήνα στις γειτονιές Που να ξέρω Ή συνεργάζονται με τον τρόπο το σωστό, ο Μανιχτός το ξέρουν όλοι, ή πάνε σπίτια τους. Ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Έτσι. Πολύ δημοκρατία μας έφαγε. Πάει η Μακεδονία τώρα. Από την πολυδημοκρατία. Λοιπόν, ε, εδώ έχουμε δημοκρατία μέχρι να μην μας πάρουν και τα σύνορα. Δηλαδή να μας πάρουν και τα σύνορα και να λέμε έχουμε δημοκρατία ας κάνει ο καθένα τη δημοκρατία του. Αφού γουστάρουνε. Όχι Παναγία μου αφιερωμένο αφιερώμενο, ξέρω εγώ, κάτι σκορπιοντάδε και κάτι οι <Τοχές> Children Children's of the Revolution. خ و من ژیه و به رابولول هو و ری و هدوال به داپول Περιά τι επανάσταση σε καπιε φίλη εδώ στον άλλο 14 τελικά ακόμα ο οποίο έχει κάνει επανάσταση στα ραδιοφωνικά δρώμενα και τώρα έρχονται μετά από 4,5 χρόνια διάφορα και λένε τι είπε Γιόργο, τι έτσι τι αλλιώ δεν γίνεται τώρα ο θείο έχει πάει για πατσά Σαν αλβέτο 14.00 ακόμα και αν δεν φίλοι αγαπημένοι, και α προσέχανε. Τα του κάνω τώρα, χαλάσω εγώ τη ζαχαράνια μου. Γιατί στεναχωρίζεται κάποιο η ματών Παναγία μου. Να συγχύζω με τώρα να πάθω για τίποτα. Μα σε Λέει Empire, Empire, είναι Albedo Empire Αυτά είναι Το σταματάω όμως Το βάλα επίτηδε για να σας φτιάξω Μου εζητήθη εννοείται Και να πούμε ότι ακούμε αλβέντο 14 τελειά Ακόμα γνωστοί επισκέπτες Δηλαδή πασίγνωστοι Δόξι στο Θεό Παναγία μου Και είχαμε κοντά μας σήμερα τη χαρά και τη τιμή τον Ιατρόπουλο τον Δημήτρη είπαμε αυτά που είπε μάλλον αυτά που έπρεπε να πει και θέλουμε να ακούμε με την έννοια όχι να χαδεύουμε αυτιά γιατί εμείς εδώ δεν χαδεύουμε αυτιά γιατί κάτι άλλους που ξέρω φίλους μου και φίλες μου για γιατί πενιντάρες γιατί master controller δασκάλους για να τους λένε αυτά λέει που θέλουν να ακούσουν άκουσαν να, να χώνω από το ιστέρημά μου για να μου χαδεύουν τα αυτιά Δηλαδή αν μου βάλει και λίγη μπαντονέτα μέσα μου πάρει και το κερί Καλά θα είναι Έχω ακούσει παιδιά 30 χρόνια θα γράψω βιβλίο Έχω ακούσει Όλοι να ακούγονται κρίσμο αλλά μην κουφαθώ εγώ κοριτσάκι μου Ακούγονται όλοι και να κουφαθώ εγώ Δηλαδή, οιμάτων. Όλοι ακούγονται εδώ. Έχουν ακουστεί από Ισλαμιστές μέχρι δεν ξέρω τι. Λοιπόν, και όπω είπε κάποιο, μου γράψει το πρίβε, να βρω ένα κομμάτι να κατεβάσω για να βρει ο, ο... ο Γρηγορίο, λέει, το μυτοχόνδριό του. Το μυτοχόνδριό του. Το μυτοχόνδριό, το δικό μα, λέγεται Κασμίρ. Υκαιρό, βοηθάσμα. Νέα Υόρκη, Μόντρεαλ, Κολομπία, Αυστραλία, Κύπρο, Σιάτελ, Για πάμε να στάθουμε λίγο. Με έχει πιάσει και ένα κρύο. Με κολλήσανε. Μπευτή έχω γίνει. τόσο καλά. Τώρα γλίτοσα έχει πάει για εγχείρηση μάλλον με μετεχειρητικό στάδιο είναι. Σε κάτι ρεμπετάδικα η Τζάνη και κόλλησα και παίζω ρεμπετικά απόψε. Σε τώρα μια εκτελεσάρα Και τα λέμε σε λίγο γιατί θέλω να τα ακούσω κι εγώ Κολόγρια είναι και αυτή. Τι να ταρνερ. που έχει διάθεση ότι θα είμαι αδιάθετη Δεν πρέπει να μιλάμε Ένα σερβιτόρο έχω μόνο εδώ. Οι άλλοι έχουν ρεπό. Είσαι εκεί, χαλάνε τώρα υδρότα και λοιπά να χτυπήσουν. λέει τον Άλμπεντό Α, Χριστέ μου, σκόντεψα πάλι Α, πίστε του να τρέχουν, έχουν άργησει πολύ. Τα η εποχή Ξενύχτα εις το φως μια καλή μύχρας Δε σου πάει ζωή στη ξαστεριά Δε σου πάν τα κίτρινα φεκάρια Πως να φτάσουν για παρηγοριά Πέτια σε ρημιά στα συναξάρια Φόβο, τι με τη σφυγή, φόβο, τι μ' απονοθεί. Μια για την καρδιά, φόβο, δύο για την ψευδιά, φόβο, στα μαρτυρία. Καλησπέρα στο Λουξεμβούργο Στο Φωτεινό Πύργο Πέφτει ένα σκοτάδι από σκοπές Γύρω γύρω και στη μέση λίπη. Πολλές οι πληγές είναι ανοιχτές Κι ο γιατρός του κόσμου απόψε λύπη Τέτοιες ώρε στη γωνιά του Είς χαμηλός η βγαίνουν τα μαχαίρια του καημού και της μοναξιάς τα για τα γάνια. Σώμα υποταγής φοβος είμαι της φυγής φοβος μη, μη μακολουθεί Γιατί καρδιά φοβός Δύο για την ψευτιά φοβός Εδώ μας λοιπόν από τη φίλη albento14.com Δεν πάμε πουθενά Εδώ θα μείνουμε. Επίτηδες Επίτηδες Αφιερόμενο. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ικαστίων Σαν αναπαραγωγής όμως διαλύζει Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως Βάλες είναι ζωντανή ακόμη Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του Κι άμα το θα Είναι κάτι μήνε που τον δρόμο και έχω με Μέσα στο μυαλό σου ξένος Τι να πρώτο τραγουδήσεις Και ποια χώρο να χτυπήσεις Να σου πουν για να σε πείσουν Στα μετάξια να σε πείσουν Να φανούν λευκά δοκάκια Με στο γέλιο σου Sadino Pink Floyd all together now Από την Νότια Μακεδονία για τη φίλη εκπαίδευμα 14 τελικά ακόμα γνωστοί επισκέπτε. Θα το πάμε εμεί ορισά ακόμα να κλείσει το 4 ορών. Είχαμε για το πρώτο η εκπομπή θα πέφτει επανάληψη όπω και αύριο το μεσημέρι και την παρασκευή στι 9 το βράδυ. Εννοώ. Βάζω κομμάτια που μου έχουν ζητήσει. Βάζω κομμάτια που βλέπω κι εγώ και γουστάρω. Και δόξα τω Θεώ, θα πω κι άλλα, δεν έχω τελειώσει. Ούτε για τους έψιλων που είδα στην αρχή, ούτε για τους κάπα που είδα μετά. Και κάνω για και για τη μίξη εκεί ανάλογα με την τρέλα της στιγμής όπως μου έρθει τώρα έχω διάφορα εδώ θα βάλω εν συνεχεία να ευχαριστήσω τη μεγάλη παρέα που είναι μέσα απόψε όπως και κάθε βράδυ γιατί ο Αλμπέντο δεν είναι ραδιόφωνο είναι ιδέα Εδώ είμαστε, κάθε πράγματι μα εδώ. again σήμερα είναι ρεμπετοβράδια δεν γίνεται διαφορετικά μου αγαπημένο. Πάνε λέει να κάνω έτσι κόντρα. Λέει στον αλπέτο. <laughs> Θυμηθεί για την εκπομπή που είχε ο Βλασάρα ο Φιλάραγκο. Μου άφησε μόνο μου το κόντρα πλακέ. Πάτε και μια σέγα, παιδιά, και πριν νυστείτε. Ούτε μπορεί να ακολουθήσει τη δική μου τη φυγή. μου δεν έχουν καταλάβει τίποτα ακόμα. Μα ακούνε τεσσερά μισή χρόνια και δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει. Καταλαβαίνει τώρα, λιγμένα χάπια παίρνουν. Κι αν τα βελε σε μένα, μην τα ψάξει. Εδώ που είμαι, α σε μένα με να προσπαθήσεις να μ' αλλάξεις. Μα τι να πω στο περιφώριο που ζω φυλακισμένος το αγαπώ μοιάζει με λέξη που τη λέει Μετισμένο, Τι να σου πω, άδειο βαγονι το μυαλό μου Αραγμένο, το σ' αγαπώ, πάνω στου πράτσου μου χαράζω την πλήγη Και δεν μπορώ να μη σε εγώ ούτε να μη σε περιμένο Ούτε μπορείς να ακολουθήσει τη δική μου τη φυγή Παρακαλώ τα δέοντα. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Πέτρο που μου στείλε στο ένα μήνυμα και μου λέει: Καμποδίνη, μετά από 40 χρόνια δεν είσαι χάρη στο χιούμορ σου. Αν μη μόνο. Όλα που θα τα χάσω, αυτό αποκλείεται αγοράκι μου. Tonight in the city You won't find any there Hearts are being twisted Another lover there. Αρχέλα ε, τώρα που λε μονή τη θυμήθηκα. Στη ρεά το δεξι εξτρέμ πριν 15 χρόνια θέλω να μου βρείτε πώ λεγόταν. Το πρώτο όνομα πριν να. Επίση ο Δεκάπεντη πίσω. Ο μαύρο μάτι στο γιατί ήξερε Ισπανικά. Το μικρό του όνομα λεγόταν Επέδρο. Πέδρο Μουνίτης. Όλους φίλου που είναι μέσα από τι κεντρικέ Ηνωμένε Πολιτείε, τι δυτικέ περιοχέ, όλε μέχρι κάτω στην Αυστραλία και βέβαια δεν μπορώ να πω για το χάρτη. Τον ευρωπαϊκό είναι κατακόκκινος να σου λιγαλά. Εδώ η μεγάλη παρέα του αλμπεντο 14.com. ήρθε σαν τον Ιατρόπουλο, ε! Όλε παρούσε είμαστε εδώ. Όλε. I... Κυψέλη, πια προμαχώνα. Σε αυτό και το πολλά Ο αρχιελάος με Μιτσάκο μου θα κάνω ένα πάρτι το καλοκαίρι που θα είναι συνεδριακό θα φωνάξω τις κολόγριες τη ρο... ροκοϊδής και τους φιλόσοφους εδώ όλοι και θα κάνουμε να το γράψουν ευμερίδες μην, μην αγώνες να μου άρεσε να η κοντρίτσα έτσι λίγο το τσίκι τσίκι ρε παιδί μου δεν μπορώ ότι λιμνάζουν κατάσταση. αγατάσταση σαπίζουμε δεν γίνεται μυρίζει Da da da Έχει ζητηθεί και ένα άλλο τώρα κάνω ένα break Να το βάλω να το ακούσουμε Για να μην λένε ότι δεν κάνω αφιερώσει Στον κύριο που μου το ζήτησε Το γκρουπιν ελληνικό Elysion Don't Say A Word Ελληνικές δουλειές που έχουν ένα προδευτικό πράγμα, μια ωραία ακουστική, τα ακούμε Νικό μου. και να μου λέτε εγώ δεν ξέρω όλε τις δουλειές, άποξω, παίζω ό,τι ξέρω ή ότι είμαι ενημερωμένο δεν τα ξέρω όλα. Εντύπωσε ότι είναι η παπαρίζου αυτή στα φωνητικά, δεν είμαι σίγουρο, Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Αυτό νομίζω ότι μου βγάζει. Θα το ψάξω. Έζητηθησαν και οι ΖΖΖ. Αλπέντο 14.ΚΟΜ θεωρείται ότι έχουμε εκπομπή για λέγεται «Αγνωστοί επισκέπτες». Στον αλπέτο14.com, Άγνωστοι επισκέπτε, αγαπητοί φίλοι, η εκπομπή θα ξεκινήσει ξανά να Για να ακούσουμε Το Δημήτρη Τον Ιατρόπουλο που είχαμε στην αρχή εδώ καλεσμένο απόψε στον αλπέτο14.com. Σαράχνες το έβγαλα γι' αυτό. «You belong in the city». Λοιπόν αγαπητοί φίλοι Albedo14.com Κάτι έγινε και μπλέξαμε εδώ τα, τα θέματά μας τέλο πάντων Να δούμε τι θα γίνει τώρα Κάτι έγινε Πού πήγε το κομμάτι αυτό που ψάχνω Εδώ είναι Να ακούσουμε λίγο ζωή από να μας, ε. out, on, oh. Αύριο θα ξεκινήσουμε 8 εδώ με τη φιλενάδα μας η Τζάνη. Αν τα ανεβάσουμε και ψυχολογικά αν τη βγάλουμε από την Κρήτη, τηλεφωνικός... Τα ακολουθεί η φιλενάδα μα και τρίτη, βέβαια, ξεκινάει ο Πεκ, ο Γκρέκορι Πεκ Σε 18.30 και ο άλλο ο Τρελό από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Γιάννου ο οποίος θα κατέλθει προ Μαρτίο μεριά. Εδώ οργανώνουμε Ομιλία, παρουσίαση δική του. Ψάχνω να βρω χώρου. Χώρου ψάχνω να βρω. Να χωράει 300-500 άτομα, χίλια Δεν κάνω πλάκα. Όσοι δεν έχετε δει Γιάννου Λάκη, δεν ξέρετε τίποτα. Κάτι μου δεκτό, προτάσεις θέλω, γιατί ψάχνουμε για χώρο, έχω γι εγώ, αλλά δεν μιλάμε για 80 και 100 άτομα τώρα. Ή για το αυτό θα γίνει σε ξενοδοχείο μεγάλο, δηλαδή Τουρναρό, Ουίλιαμς και έτσι, Ροκο συνέδρια, δεν έχουν γίνει αυτά και ψάχνουμε για χώρο, δεν λέω για γήπεδο. 400 και κοντά μετρό Ενδιαφέρον κοστάκι μου. Give me a call tomorrow baby. Yeah. Με αυτά που μου λέει ο Τάσος τον θεώρησα για Μεσσία και έβαλα λίγο γκάρι μόνο. Ο Μεσσίας λέει θα ξανάρθει. Εντάξει Γιωργάκη, θα το κάνω αφιέρωμα The sky is crying Οκ Οκ Οκ, baby, εμείς όλα τα παίζουμε εδώ Αγόρι μου, απλώς ε, Έχουμε πει και μέσος και αμέσως δεν το παίζουμε. Τα παίζουμε. Τα συνδιά εννοώ. Ευχαριστώ Δημητράκι μου. <laughs> δεν το ξανακάνω για να πέσει ο Τσίπρα στα μάτια σου. Ότι παίζουν, κάποιο μου είπε, παρακολουθώ το τσάντα, αλλά δεν δίνω και μεγάλη σημασία, όχι σε αυτά που γράφετε Σε αυτά που εννοείται από αυτά που γράφετε ότι παίζουν, λέει, Πώς το τα Σάββατα που δεν έχει εκπομπέ ο Αλμπέντο, ο Αλμπέντο μπορεί να βάλει και το Σάββατο εκπομπέ, εγώ δεν παίζω για να έχω ρεπό. Θα μπει ο Σνόου εκεί, στο Σνόου νερ. Τα και... τη γεμίσουμε για αυτή τη μέρα ρε παιδί μου Θα τη γεμίσουμε Τι να κάνουμε Πρέπει να βάλουμε εκπομπές στο πρόγραμμα Απλά ας κάποια κάποιες αναπνοές τώρα Γιατί είναι χειμώνας και τα πράγματα είναι δύσκολα Πορυφαίος σε εννοείται, ε? David Gilmore, Pink Floyd, ε? Rice My Rand. ακούμε Μιλάμε για τζεμπέκες σου δεν είναι ό,τι και ό,τι λιγό χρώμα γιατί μου}}{|ζητείθι αυτό ابو ένα φίλο. <noise> <noise> <noise> The first time I have heard this song and the last time I'll ever sing it I'll be of Mr. Albert King. Thank you very much. We're going do our best on this. <laughs> Στι βιραί ξέρω εγώ ότι με αυτό το τραγούδι είχα στην παρθενιά σου, δεν το βάζα. Εκεί να σου μιλάω, να πάσω στο πλαστικό σου χειρουργό. Να ξαναράφτεις. <σομήνιμα> Δεν πεις τι για Δηλαδή Δεν το έχω αντιληφθεί αυτό Δηλαδή όταν έχουμε Στην ίδια σκηνή τώρα πούμε Eric Clapton, Steve Ray Vaughn Buddy Guy, Jimmy Vaughn Robert Gray, Και παίζουν αυτό οση έχουν καταλάβει που το καταλάβανε το party λέγεται alberto14@com every night every night Ευρυνάει τι είμαστε εδώ Σε παρακαλώ πάρα πολύ Λοιπόν τώρα ακούσουμε ένα Το Τζο Μποναμάσα και το Τζίμι Μπάνς Έχει να ηραμίσουμε λίγο γιατί μας εκνεύριζουν ορισμένοι εννοιότε με την κουταμάρα του δηλαδή έχει με τίποτα άλλο Παντελώ άσχετη ρε παιδί μου! Παίρνουν μια κιθάρα για να Δηλαδή απίστευτα πράγματα γίνονται. λοιπόν αβριφίλη έχω μια διάθεση βάζω δεν βλέπω φαθαρία Είμαστε στην τεράστια, παγκόσμια Παρέα του Αλμπέντο 14 τελικά. Ο οποίο αντέξε 4,5 χρόνια. Στα χρόνια τη δυστυχία, την πίεση, εννοώ δυστυχία αυτά που βλέπουμε. Πανταγωνισμό τώρα. <laughs> Πρέπει να βρουν ερευνητές, εγκέφαλο, γνώσεις, μουσικές αντιλήψεις και ροκ διάθεση. <laughs> Δεν τα έχουν. <laughs> Είναι ώρα να ακούσουμε για το φίλο μου. Είναι το αρχή του νέου και different story Μαζεύεται πλήθος, φωνές στην πλατεία Παρέα με έναν ήλιο που καίει Χαρούμενες φάτσες, παιδιά στη γωνία Εκεί που ο γαρύφαλος λέει Τα πρόσωπα λάβουν, τα λόγια σοφά Η αγάπη ποτάμι που ρέει Τους λέει τα δικά του και σαν τελειώσει Ο κόσμος γελάει ή κλαίει Το σχολείο δεν πήγαν οι γνώσεις του λίγες Μα πλούσια πολύ η λέει το σχολειο δεν πηγαν οι γνώσει του Κουράγιο γεμάτος και ό,τι έχει πάθει Σέρ, στο Σέρμι μαζί, μοιράζει αγάπη, χαμόγελα φως Κασάρας ο οποίο την και έφυγε, μας παράτησε. Συξηλούσε, ξυλού μάζα πράγματα.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 Υπάρχουν χίλιες αγκαλιές για να κρυφτείς Να ξέχαστείς Να φύγεις Υπάρχουν έρωτες πολλοί για να πιαστείς σε ξεχαστείς να φύγεις Είναι όμως κάτι που πίστεψε με δεν μπορείς τρόπους να βρεις να τα αποφύγει. Εμένα, εμένα, εμένα, εμένα, εμένα Δεν θα μπορέσει να μ' Πορέσεις, Βλασάρας ανεπανάληπτο Και αναντικατάστατος Δεν βγαίνουν τώρα αυτά τα άτομα Εξωπραγματικά άτομα αυτά Λεν πω οι ερωτέ δε ζουν αυτοί που αγαπούν μια μέρα θα ξεχάσουν. Λεν ακόμα πω μπορεί συνήθεια να γίνει η αγάπη σαν το τέλος είναι αυτό, δεν θέλω να το δω, δεν θέλω καν να αρχίσω. Α, το τέλος είναι αυτό, με τι να κάνω αρχή και πώς να συνεχίσω, δεν θέλω καν να αρχίσω. Λέν, πως είναι μια αλλαγή, ολόκληρη ζωή, πως τίποτα δεν μένει. Έκανα πατάτια τώρα γιατί έκανα λάθος, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε στο albedo14.com θα το επαναφέρω το λάθος μισό λεπτό θα βάλω ένα κομμάτι εδώ να τρέχει I feel so good Well I feel so good You know I feel so good I feel like Walter Jackson Λοιπόν, για να ακούσουμε αυτό τώρα που ήσασταν να βάλω και έκανα τσαφ, μια ιστορία παλιά και μια καινούρια. Θα πούμε, Κατασφαρι Σταυρό δεν... Μίχας afiero manos la mia τα φίδια του ζώμη ανοίγει η δεύτερη και αυτή η καταναλώδη τρίτη και τέταρτη περνάνε στον τούκου έχει κολλήσει θα το φτιάξω θα το φτιάξω θα ζήσαμε μαζί ζωές στο χρες και εσύ μου μιλάς για αυτά που θυμάσαι θα ζήσουμε μαζί το αύριο ξανά και το σήμερα κάναμε και είναι χθε Στην πέμπτη και την έκτη της σφραγίδα πορεύουνε το κίκνο με τη λίδα, μοιράζουνε το ψωμί με τη μερίδα και σφάζουν στη βαβυλώνα από μια γίδα. Λοιπόν έχω δύο, τρία κομματάκια να βάλω κάνω και κάτι Θα κάτσουμε στη μία, γιατί είναι 5 η εκπομπή Θα την ξαναπαίξω επανάληψη, την παίξω γιατί τη, την εκπομπή εννοώ Μήχαν μέσος την παρασκεύει κάτσι, μετά το διαμαντάρα Μουρλιάζουν στη συναυλία ξανά και μπίζουν Και εκεί που λένε σταμάτησε η βροχή Αρχίζουν τα γεγονότα από την αρχή. Μαζί, ζωές, στο για όσους μπήκαν μετέπειτα Η εκπομπή στο πρώτο Είχε καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Ιατρόπουλο Για τα τρέχοντα και τα τεκτενόμενα Οπότε σιγά σιγά Θα το πάμε για νάνη να αφήσω μουσικούλα εμφιαλωμένα Ό,τι θέτε Έχω κομματάκια ωραία εδώ Να περάσει Η βραδιά σα, Θέλει το άνθρωπε αγάπα Άντερ παγάσα Θα βάλουμε αυτό που θέλει η Θα βάλω και το άλλο Με το Τζοτζ Μαγκάρετ και θα σκαλνιχτήσω γιατί με ταλαιπωρήσατε σήμερα, και η γυρία γυναίκα που δεν μπορώ να πούμε. Κατά περιόδου έχω διάθεση, δεν έχω πάντα, είμαι αδιάθετη. Θα το βάλω original Δημητράκη μου να το ακούσει όλο από τα φιλαράκια μου, τον Κώστα Τοντουνά και τον Ρόμπερτ Τον Βίλιαμς, Μου ζητήθη έχω αδυναμίε από του ηθαγενεί τη Κυψέλη. Δει να θα τα πούμε. Θα ανέβω εγώ πάω στον Θα τα πούμε όπω και να έχει. Ούτω ή αύριο θα σου στείλω και αυτά που μου Και θα είμαστε εδώ. Είμαστε τόσα χρόνια εδώ, τώρα Σου παίρνουν τον δρόμο για το κρεβάτι του. Εύχομαι καλό βράδυ, απονύρευτα όνειρα. Got it. τη φωνή σου κλεινώ τα μάτια να νιώσω το φίλι Δε με νοιάζει μη σε νοιάζει Δημήτρη μου οι άλλοι τι τραβάνε Αχά, Δημήτρακη μου Ήτανε νύχτα και τώρα είναι πρωί Δεν με νοιάζει σε νοιάζει οι που τραβάνε Κι ο δικός σου, κι ο δικός μου Στο πουθενά μας πάνε Μάτια, τώρα είναι η σειρά σου Νιώσε το πόνο Δημητράκη, δεν πάει σε σένα, ξέρει που πάει Κλείσε την πόρτα, τώρα είναι η σειρά σα. σας νομίζες, Για λίγο πόσο αρνικό Ήταν νύχτα και τώρα είναι πρωί δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει η δρόμη που τραβάνε. Μιωδικό σου, κι ο στο μου, στο πουθένα μα πάνε. Δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει η δρόμη που τραβάνε. Μιωδικό σου, κι ο δικός μου. Δεν αμάσυπαντε, σε πού Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Ζούμε ανάμεσά του. Τελεία και παύλα. Έτσι, έτσι, Θεοδοσία Τάτσου. Ζούμε ανάμεσά του. Ήταν κάποτε δωμάτια. να βρέξει και. los masas y digo lo de esa negra negra papaya y con la pato no Αγάπη σου, αγάπη σου! Ζούμε ανάμεσά τους και θα μας βρουν μπροστά του. Εμείς, τελικά, να πούμε ζούμε ανάμεσα του πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Λοιπόν, νομίζω καλά περάσαμε σήμερα. Έτσι στον άρα, δεν είναι κι άσχημα Εδώ έχουν κόψει το μερό τώρα και το έχουν κάνει τετράωρο Και λένε ότι πέφτει ενέργεια. ανεργία Εντάξει, άμα αν δουλεύει δύο ώρες σε χρεώνει οχτώ Λοιπόν παιδιά, έχουμε πει όπου τους βρείτε ροχάλα, αυγά, γιαούρτι, σισακούλα με λίγο μέλι για να κολλάει και σάπιες πατάτες με ντομάτες Δεν είναι ποινικά δικήματα αυτά Αυτά που κάνουν αυτοί είναι ποινικά δικήματα και θα δούμε τι θα γίνει by the time Λοιπόν, ό,τι έχουμε πει όταν αυτή θα λείπουν εμείς εδώ θα είμαστε όπως ήμασταν και όλα αυτά τα τεσσερά μέση χρόνια της λέλαπας των αριστερών στον κάβαλο, δεξιών στην τσέπη και κενών φορτίου στον εγκέφαλο Όχι ούτερα φίλα δημήτρη μου and the others όπως έλεγε ο Χαρηκλίνο προφήτης Λοιπόν, είχαμε στην αρχή τον κύριο Δημήτρη Ιατρόπουλο, θα παίξουμε επαναλήψη την εκπομπή του, τη συγκεκριμένη ενώ. Αύριο θα είμαστε εδώ 8, με τη Μαρία Τιτζάνη, στις 10 είναι η Νάντι, η Παπαμίτσου. Έχει καλεσμένο τον Ηλία τον Ανδριόπουλο, το συνθέτη. Καλό βράδυ σε όλους, στο κεφάλι ψηλά, καλή συνέχεια, εδώ θα είμαστε, ο Αλμπέντο είναι εδώ, ευχαριστούμε που είστε εδώ, όλοι θα είμεθα εδώ. Καλό βράδυ.